Μετά από πολύ καιρό είμαστε εδώ στις α, ψηφιακές συχνότητες του iReporter, είμαι ο Νίκος Καραμπάσης και μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο που ανέδειξε τροπεούχο και νικητή τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά από την ορκομοσία της κυβέρνησης του σήμερα είμαστε εδώ μαζί με τον Βασίλη τον Μούρτη, τον αγαπητό Φίλο και συνάδελφο, για να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν αυτή την περίοδο, τα, τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και βέβαια το αύριο. Όσο μπορούμε βέβαια να τα προσεγγίσουμε πιο σφαιρικά, αντικειμενικά και με προοπτική. Βασίλη, καλησπέρα. Έτσι, παιδί μου, αλλά να πούμε ότι το αύριο θα, θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα την ορκομοσία τη κυβέρνηση, διότι αύριο θα αρχίσει η κυβέρνηση. <laughs> ναι, ναι, ναι, έχει <laughs> δίκιο. Θα αρχίσει μόνο ωστόσο. ο Βαβραίο Πρωθυπουργό. <laughs> ναι, αύριο θα γίνει. Απλά ανακοινώθηκε. <laughs> ναι, ανακοινώθηκε, ναι, στι 8 πέρε που η ώρα ανακοινώθηκε η σύνθεση τη πρώτη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Πο... Ποιο είναι το πρώτο, συγγνώμη. Που είναι ο τρίτο Παπανδρέου που γίνεται πρωθυπουργό στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, βέβαια. Να θυμίσουμε, είναι... για όσους δεν το θυμούνται, ότι το 1963 εξελέγει πρώτη φορά ο Γιώργος Παπανδρέου Παππούς, του σημερινού Πρωθυπουργού, Πρωθυπουργός με την Ένωση Κέντρου. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που είχε κάνει Πρωθυπουργός, είχε κάνει και μετά την απελευθέρωση τότε Πρωθυπουργός για ένα διάστημα. Ήταν ο Πρωθυπουργός α, του αφοπλισμού, αν μπορώ να το πούμε έτσι, Τη συνθήκη, τη συνθηκολόγηση μεταξύ των εντό εισαγωγικών νόμων δυνάμεων τη χώρα και των ανταρτών στην Βάρκηρα με τη συμφωνία της Βάρκηρα όπου παρένθεσαν τα όπλα οι μαχητέ του Ελλάδα. Τότε ήταν πρωθυπουργό ο Γιώργο Παπαδρέου. Ο παππού του σημερινού πρωθυπουργού. Εξελέγει μετά το 1963 τον Νοέμβριο με την Ένωση Κέντρου ω επικεφαλή. Εν συνεχεία, επειδή δεν είχε αυτοδύναμη Προκάλεσε εκλογέ τον Φεβρουάριο του 1964. με κάτι παραπάνω από 53%. Ε, Τον, τον Ιούλιο του 1965 έγινε η αποστασία ε, η οποία είχε από έναν επικεφαλή τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έπεσε από την Πατρός, Είχαμε τη μετά από δύο Τώρα αυτά τα πράγματα. μετά τη ανέπιλε για τα καλά το άστο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήρθε στο Πασόκ του 1954 και ύστερα από 7 χρόνια έγινε και εκείνο πρωθυπουργός, με 3 από πάλι και τότε, με 48% και με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει ένα ιστορικό χαμηλό, το οποίο διατήρησε μέχρι προχθές, το οποίο κατέρυψε, κατόρθωσε να καταρρύψει ο Κώστας Καραμαλής, με δύο μονάδες να απολύπεται έναν του ποσοστού του 1981. Και βέβαια τώρα ήρθε σιγά, του Τρίτου Παπαδρέου, του Γιώργου Παπαδρέου, να ανακηρυθεί και εκείνος πρωθυπουργός της χώρας Μάλιστα Πάντως τότε το 1981 ο Κωνσταντίνος Καρμαντή, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν αυτός ο οποίος μονομάχησε στις εκλογές μου τον Ανδρέα Παπανδρέου το αλλά έχει το αφήσει τον Γιώργιο Ράλι, το Γιώργιο Ράλι έτσι, είχε ε. μεταπηθεί στην προηδία τη Δημοκρατία Αλλά φαινόταν όταν μεταποίησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας του 1980, φαίνονταν τότε πολύ καθαρά ότι τις εκλογές του Οδύνους Και το, το πασό. Και έτσι. Είναι. Πάντως, ε, ναι, καλά έκανες αυτή την ιστορική έτσι αναδρομή ε, για να τη θυμηθούμε και όλοι. Και νομίζω χρήσιμα ε, είναι αυτά να τα λένε, νεότεροι, γιατί να μαθαίνουν και οι νεότεροι κάποια πράγματα και να τα θυμόμαστε κι εμείς. Που δεν είμαστε και τόσο παλιά, αλλά πα τόσο έχουμε τα χρονάκια μα. <laughs> <laughs> yeah. Πρέπει να κάνουμε και ορισμένε συγκρίσει μερικέ φορέ και, και να έχουμε το ιστορικό προηγούμενο για να μπορούμε να τι Αυτ καταλάβουμε. Αυτό που λέγεται ότι λαό χωρί μνήμη είναι λαό χωρί μέλλον, yeah. νομίζω ισχύει έτσι. Ισχύει και για το λαό και για τι χώρε και για τα κόμματα. Έτσι. Τώρα, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ και από το 1981. Πήγε πιο κάτω. Ε, και κανείς ακόμη, νομίζω και σήμερα, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί έκανε αυτές τις εκλογές... αυτές τις σκαρα... Αυτό θα μείνει στην ιστορία ως ε, ε, ανέκδοτο, ε, πας, δεν ξέρω, ως, ως παράδοξο να το πω. Εάν αφήσουμε έξω τα σενάρια της διαπλοκής και την ανάμειξη οικονομικών παραγόντων στο ζήτημα αυτών της προκήρυξης εκλογών, ε, τότε θα... Πάμε να, και θα, κατα, θα καταγράψουμε στη Νέα Δημοκρατία και στον Καραμαλή λάθος εκτιμήσεις, υποτίμηση του αντιπάλου και αλλαζονία. Ναι, εντάξει, και αλλαζονία, αλλά να θυμίσω ότι ο Γιώργος... Η αλλαζονία με την έννοια ότι ο, ο Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούσαν ότι ο, ο Καραμαλής, οποτεδήποτε θελήσει, θα κάνει μια μπουκέα του Παπανδρέου. Ναι. Αυτό είναι σωστό. Υπήρχε εγόντως αυτή η αίσθηση είναι και άποψη. Αυτή την αίσθηση δεν ε, Αυτό ε, ε, ε. δεν έδιναν στους δημομιλητές τους. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και αυτό, ε, παρόλα... Ναι. Παρόλα... Ναι. Και αυτό συνέχιζα να το κάνουν και μετά τις ευρωεκλογές. Όπου με μετασυλισμένες μονάδες από τον μου βοβάνω. Νομίζω ο αντίδραμος Παπανδρέου εξανάγκασε σε αποχώρηση να φύγουν από την πολιτική και ο Καραμαλής και ο Σουφλιάς και οι δύο μαζί, πακέτο. Έχι και δεν ξέρω, ναι, και ο, ο, ο Αλογοσκούφης που εξαφανίστηκε, ο... άλλες, ο... άλλες, ο, ο... Που το, το εκπληκτικό που δεν υπάρχει που σε ένα παγκόσμιο προηγούμενο και πρωτοτυπία ήταν ότι γραμματέας, του κόμματος και όντως δεν εξελέγει. Αυτό... Πιστεύω ότι δεν θα υπά... πρέπει να είναι στο ρεκόρ γκίνες, έτσι. <χωρή> δεν νομίζω να υπάρξει, <χωρή> δεν θα ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο. Yeah, yeah, Κύριο Ισαγωρίτης, είπε... όταν έβγαινε όταν να μιλήσει, είτε σε δηλώσεις του, ε, μία δήλωση και φύγαμε, είτε σε... μετήχεσαι σε συζητήσεις στα πάνελ των τηλεοράσεων και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν αλαζονικός. Ναι, <χωρή》> ήταν φοβερά αλαζόνας και νομίζω και πολύ τελικά λίγος για τη συγκεκριμένη θέση. Ανεξαρτήτως ε, uh, ε, του μιλάκε, πώς έξερεται. Μιλάγε πολύ ο κ. Ζαγορήτης, μιλάγε πάρα πολύ, έλεγε πολλά πράγματα που υποτιμούσε τους, ότι πάρους, ε, δεν θα έλεγα ότι τους έβριζε κιόλας, αλλά έφτασε κοντά και εκεί στην Ήμβλη, αλλά τελικά ήταν ε, για γραμματέα ήταν ε, ε, ε, κατώτερος των περιστάσεων, ε. μπορεί να ήταν καλός ενδεχομένως όταν η νέα Δημοκρατία έχει τον αέρα στα πανιά τη αλλά όταν δυσκολεύσαν τα πράγματα ο κ. Ζωρήτης δεν απέδειξε ότι ήταν ικανός να υγηθεί ενός τόσο yeah. μεγάλου κόμματος από τη του γραμματέα βέβαια. Έτσι. Και, και, αν, και έτσι, θα... τώρα, αν και πιάσαμε τώρα λίγο τα νεοδημοκρατικά νομίζω θα ακολουθήσουν στις αποχωρήσεις και ο Σιούφας και ο Πάκης ο Παυλούπλος ο οποίος βέβαια το έχει πει ότι θα φύγει με τον Καραμαλή νομίζω Ε, θα αποχωρήσει να, να μου επιτρέψεις να υπερθυμίσεις ο Νίκο ότι ο Παυλόπουλος είχε πει και πει Everton, ότι αν αποχωρήσει ο Έβερτη θα αποχωρήσει και εκείνος <laughs> Μα α, κατάλαβα ε, ε, Δεν κάποιος... ξέρω αν εννοεί ποιον καραμαλεί εννοεί, εννοεί τον ε, ε, Κώστα Καραμαλί, ή τα δίδυμα ξέρω, Α, μάλι, ναι. Δεν ναι, κάποιος άλλος αυλά μου είπε μου λέει μη, μη περιμένεις να φύγει ο Βάκης ή δεν έχει κάνει κολλεγιά με την <laughs> ε, ε, ε, ε, ε, Τώρα Την Τώρα από τους πρώτους με τους οποίους επικοινώνησε Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής θα με τον Παυλό. Ναι. Έχω την αίσθηση πάντως, επειδή τώρα οδήγησε κατά τη γνώμη μέσω σοφλιά να τον καραμαλήσεις σε αυτή την εκλογική συντριβή και πανωλητρία και την αποχώρησή του από την πολιτική, την ενεργό, δύσκολα θα ξαναεπανέλθει, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να υποβάλει επίσης την παρέτησή της και να μην διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια φρούδες ελπίδες όσων το λένε είναι, αλλά εν περιπτώσει στην πολιτική νομίζω αυτό θα έπρεπε να κάνει. Όχι ότι τώρα κάποιοι άλλοι που υποστήριξαν τις εκλογές, ε, δεν το έκαναν για να διώξει τον Καραμαλή, αλλά η Δώρα σίγουρα ότι αυτό έχει στο μυαλό του. Ε, στο βέβαια, το είχε μία. αυτό. Μετά από μία, ήτο ο Καραμαλής θα φύγει και ανοίγει ο δρόμος για την ίδια. Ε, τώρα η κληρονομία είναι ακόμα σε συντρίμνια. Θέλει, θέλει, θέλει να κληρονομίσει. Γιατί έχει απέναντί τους ο Αντώνης Σαμαρά, ο οποίος είναι σκληρό καρύδι. Πέρασε από, από άνυδρες εποχές, από ξηρασία, από βάλτους. Ναι. Ξέρει. Και, να κάνει, να. Ξέρει και, να και να δούμε τι θα κάνει η τώρα, αν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εκλέξει τον α, Σαμαρά με 55%. Ναι. Εκείνη πάρει 45%. Ναι, και αυτό θα, θα, ναι, ναι, θα ήταν ένα ερώτημα. Γιατί όταν κατεβαίνεις σε μια εκλογική μάχη πρέπει να είσαι έτοιμος να αποδεχθείς και την ήττα, έτσι. Βεβαίως. Να αποδεχθείς αποτέλεσμα που και την Το Αποτέλεσμα, όποιο και να είναι. Μπορεί να κερδίσεις αλλά μπορεί και να χάσεις. Βεβαίως. Εάν χάσεις θα φύγει όπως ο καραμαντής, θα διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία. Ή θα μείνει, μείνει τον Αντώριο. Αντώριο. ή θα μείνει υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως. Ή θα μείνει υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Και, με, και σε ποιο ρόλο. Θα της δώσει ο Αντώνη Σαμαρά ρόλο. Ναι. Γιατί υπάρχει τα ερωτήματα αυτά γεννόνται από το γεγονός του 1993 όταν ο Σαμαράς αποχώρησε από την κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά έδειξε ουσιαστικά την κυβέρνηση. Ε, καλά εσύ, Σαρουγιά, εγώ δεν πιστεύω ότι έδειξε σε αυτού του λόγου, τέλος πάντων. Αυτά δεν ξεχνούνται. Ναι, ασφαλώς έχουν, έχουν βεντέτα μεταξύ τους. Πόσα χρόνια πέρασαν για να επανέλθει ο Αντώνης Σαμαράς στην Νέα Δημοκρατία Και ο βασικός λόγος που δεν επανήλθε νωρίτερα, αν και ο ίδιος το ήθελε και ο Καραμαλής το ήθελε, ήταν η κόντρα της Ντόρας και του πατέρα της. Ναι, ασφαλώς, έτσι είναι και πιστεύω ήταν άλλη μια χαρακτηριστική αδυναμία του Καραμαλή, έτσι. Βραίως. Τεράστια αδυναμία, που το οποίο... εάν ήταν οποιοςδήποτε άλλος αρχικός θα έπρεπε να πει κατευθείαν, μάλιστα από τη στιγμή που τα βρήκε, ποιος Μητσοτάκης, ποια τώρα, αν θέλετε μείνετε, αν θέλετε φ Ε, θα έπρεπε να βάλει τον Αντώνη Σαμαρά μέσα και οποιονδήποτε. <συμφίλαια> δεν έχει σημασία τώρα το, το, το όνομα. Ε, αφού, ε, αφού είναι κα... η επιλογή του ίδιου. Όχι, η επιλογή του το κάνει. Τώρα μπήκε σε μια ιστορία διαπραγματεύσεων. Ούτω ή άλλως κυβέρνησε με, με κυβέρνηση συνωμοσπονδιών και βιλαετίων, όπου α πούμε ο Σουφλιάς για μένα δεν το, το ξέρω, ε, ε, μου είναι απεχθέστατη φυσιογνωμία πολιτικά. Έτσι, ως πολιτικός. Δηλαδή είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να εκφράσει την πολιτική. Είχε ένα βιλαέτη, έλεγε ε, «Εγώ κάνω κουμάντο», ε, μοίρασε, έδωσε όλα τα έργα εκεί που ήθελε, εκεί που ήθελε μέχρι, τελε, μέχρι το τελευταίο δρομάκι και τον πεσόδρομο και έβαζε όποιους υφυπουργούς ήθελε, έκανε... Και έβαλε και τα διόδια. Μας γέμισε διόδια, το οποίο το μεγαλύτερο έγκλημα έτσι... Περιμένω από τον Γιώργο Πανδρέο και από την κυβέρνησή του, όχι, δεν μπορεί να τα καταργήσει, αλλά τουλάχιστον να μειώσει την τιμή των ιδιωδίων και όπου μπορεί να τα καταργήσει, βάση περιπτώσει. Όπου... Ε, είναι, προβλέπονται στις συμβάσεις τώρα. Ε, ε να καταργήσει συμβάσεις. Θέλω να με στέλνω, αλλά και, ο, και από... ο Δημήτρης ο Ρέπας πήγε εκεί. Ο Δημήτρης ο Ρέπας, δεν ξέρω. Ο Ρέπας έχει πάει. Το θέμα είναι ανέχτη δυνατότη Να κάνει η αναθεώρηση, η των συμβάσεων, χωρί αυτό να του δημιούργησε προβλήματα με πιθανέ προσφυγέ των ενδιαφερομένων στο, στα ευρωπαϊκά ε, δικαστήρια. Ε, τάξει, τώρα, αν χρειαστεί να πάνε και στα δικαστήρια, σπάνε, δεν είναι χάδα σούπερ. Ε, το θέμα είναι τι αποτέλεσμα μπορεί να αναμένει από μια τέτοια κίνηση. Ναι, εντάξει. Θα περιμένουν πάντω, εγώ νομίζω ότι μπορεί να έρθουν σε συνεννόηση με τον κύριο Πόπουλο για να βρούνε μια άκρη. Έτσι, γιατί νομίζω ότι αρκετά πήρε, αυτό το οποίο έγινε με το σουφλιά ήταν ανεκδίγητο. Θα μείνει στην ιστορία όσο πιο, τι να πω τώρα, να μην χρησιμοποιήσω βαρύς χαρακτηρισμούς, αλλά μου έρχονται χιλιάδες βαρύτατοι χαρακτηρισμοί για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ότι, θέλετε, ό,τι πιο χειρότερο το... και φαύλο μπορούσε να εκπροσωπήσει μια πολιτική. Δεν δε πήγε το δεν αν το χειρότερο, πάντως ήταν από τα χειρότερα. Ε, ευτυχώς, ε, να το πω, ε, ξεκουμπίστηκε και πήγε ε, σπίτι του. Ένας πονηρός, που το πόνινος βλάχος ήταν ο, ο Σουφλιάς, Σαρακατσάνος. Σε που ήθελε και... να γίνει και πρόεδρος Δημοκρατίας, ο, που που που ο οποίος δεν μπορεί πρόεδρος, να ανέβει πρόεδρος, στο αεροπλάνο, δεν πιλάει ξένες γνώσεις, δεν ακούει και ήθελε να γίνει και πρόεδρος Δηλαδή, έλεος. Σε ποια χώρα ζούμε. Ε, αν δηλαδή, πολι... ακόμα και σε Μαντροί να είμαστε, δεν θα είχαμε τίποτα. Αν είχε πολιτικές, είμασταν, δω, θα... αν είχε πολιτικές ικανότητες Προ... σημαντικές, σε... θα μπορούσε να παραβλέψει όλα τα άλλα. Αλλά δεν είχε ούτε αυτές. Ο Σουφλιάς ήταν από τα ονόματα τα πρόσωπα που υπερτιμήθηκαν πάρα πολύ. Έτσι. Είχαν εν, ενώ έχουν μικρό ειδικό πολιτικό βάρος, τους ε, παρουσίασαν να είχαν τεράστιο. Κάνουμε, βάλουμε εδώ μια τελεία να κάνουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε τώρα με, με, κυρίως με, το, με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου μου να μείνει, τι κάνει, αφορά, ούτε ακόμα θέλα το μου να περνά. Στην καρδιά της Στα όνειρά της Στα μυστικά της Με κράταγε συνέχεια μακριά της Μη μου μιλάτε για εκείνη Δεν θέλω να τη δω ξανά. Για πάντα έξω από τη ζωή μου να μείνει Τι κάνει δεν μ' αφορά Ούτε σαν Coma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 Βασίλη, είμαστε εδώ με τον φίλο και καλό συνάδελφο τον Βασίλη των Μούρδων και συζητάμε την επόμενη μέρα των εκλογών, την σύνθεση τη κυβέρνηση του Γιώργου Βοανδρέου αλλά και τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε κάποια πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Για το πάσο πώ είναι. Συγγνώμη, Νίκο, για να πείσουμε το κεφάλαιο τη Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι υπάρχει μια κίνηση βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκδηλώνεται ώρε προκειμένου ναι. να ζητήσουμε από τον Καλαμανγκλη να μην επιμείνει στην απόφαση του να παρατηρεί. Ε, αυτό θα ήταν ανέκδοτο. Έτσι. Γίνεται όμως. Αυτή την ώρα που ε, μιλάμε εντάξει. γίνεται η εξελίξη. Εντάξει, το καλά όπως έχω φαντάζομαι οι στιλιανίδες και οι υπόλοιποι. Έτσι. Ναι. Ε, εντάξει. Αλλά δεν νομίζω τώρα είναι αυτά είναι... Τέλος πάντων, κάτι γνώμη μου έτσι που το ακούω τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Νομίζω ότι η τώρα που βγαίνουν με τον Αντώνη Σαμαρά θα μονομαχήσουν. Εάν είναι έξυπνοι τώρα και δει ότι χάνει το συνέδριο από χέρι δεν θα κατέβει. Μπορεί να βάλει τον Αβραμόπουλο στο λαγό μπροστά. Ε, τώρα, ε, ναι, μπορεί να μπει και δεύτερος στο λαγό ή και, και τρίτος. Εν πάση περιπτώσει τέτοιου είδους παιχνίδια. Εγώ νομίζω ότι τώρα θα κατέβει από τη στιγμή που έχει κόμμα μέσα στο κόμμα και το έχει δουλέψει εδώ και καιρό ότι αν δει ότι χάνει, γιατί το μήνυμα του Λιάπη ήταν αυτό, ότι δεν υπάρχει συμφωνία εάν σου θυμίζω και σε όσου μας ακούνε ότι η τώρα και, και γράφτηκε ότι υπήρξε μυστική συμφωνία της ίδιας με τον Καραμαλή να της δώσει τη διαδοχή και το κόμμα το διέψευσε ο Καραμαλής το... και βγήκε το διέραι... και ο Λιάπης και... Αυτό σου λέω, ναι, αλλά επιμένει ότι υπήρξε τέτοια συμφωνία Ο καραμαλής στο διαψεύδι Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση είπε... της Ντόρας τέτοια Όχι βέβαια, διαρροές υπάρχουν Διαρροές, μόνο Εντάξει, μιλάω διαρρώες. για διαρροές να το πει επωνύμως ότι... Ναι, δεν υπάρχει ναι. Άρα λοιπόν, εάν πάνε στο συνέδριο με τους συνέδρους 4-5.000 άτομα του 2007 Δηλαδή ένα καραμαλικό συνέδριο Εάν θέλουν οι καραμαλικοί πληκώς, να μην το δώσουν Το κόμμα στην Ντόρα είναι πάρα πολύ εύκολο, να το πω απλά. Η Ντόρα έχει τύχη μόνο εάν συμφωνήσουν να της το δώσουν. Αυτό που πάει να το επιβάλλει από την αρχή, δηλαδή να το πάρει μάρες σε συμφωνία. Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν υπάρχει Δεν έχει καμία τύχη. Και δεν νομίζω να κατέβει και σαν πρόβατο επισφαγεί να χάσει και να καταγράψει και να καεί με μια τέτοια ήττα, ταπεινωτική κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό ε, για μένα είναι μάχη, ερωτηματικό υποψηφιότητά τη. Θα δώσει θα μάχη δώσει για να κερδίσει το συνέδριο πριν φτάσει στο συνέδριο. Ε, εντάξει, ε, αν... η, η... Τα, έτσι γίνεται στα κόμματα. Η ε, μάχη γίνεται ουσιαστικά πριν το συνέδριο, γιατί αν φτάσουν αυτό, στο συνέδριο να λύσουν όλε τι διαφορέ, εκεί θα υπέρξει η διάσπαση. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν. Ή, πρέπει, λοιπόν και επίση θα πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα τη διάσπαση από πριν, εντό και εκτό τη Δημοκρατία, όλοι όσοι έχουν λόγο και συμφέροντα. Γι' αυτό λέω, εάν η τώρα δεν, κατά την απεινή μου γνώμη, έτσι, δει από, το, πει, ότι φτάνει στο συνέδριο και δεν το παίρνει και δεν έχει το πράσινο φως της διάσπασης, δεν θα κατέβει. Θα κατέβει μόνο από τη στιγμή που το παίρνει ή έχει το πράσινο φως της διάσπασης, ε, από τα δύο δηλαδή. Αυτό, ε, νομίζω ναι, κάπως ναι. Πάμε στα το Πασόκ. Πώς είδε την κυβέρνηση του Γιώργου? Ε, την κυβέρνηση. Έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα, κατά φύν. Και να πούμε ότι αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω τελικά πώ θα θα το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά, μικρό κυβερνητικό σχήμα. Είναι συνολικά 36 υπουργοί και Καταρχήν καλό ακούγεται έτσι. Καλό ακούγεται, έτσι το θεωρούσαμε στα, όλοι. Στα αυτιά μα, στα αυτιά μας, έτσι, στην πράξη δεν ξέρω. Και πιστεύω ότι αν γινόταν μια δημοσκόπηση απόψε, ε, θα έπαιρνε πολλού πόντου παραπάνω από πάνω από ό,τι πήρε στην στη, κυρία των εκλογών. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, νομίζω, ναι. Έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Υπάρχουν στα, στα 36 μέλη της, του κυβερνητικού σχήματος, δηλαδή υπουργούς και υπουργού. Και 24 δεν έχουν για πρώτη φορά σε κυβέρνηση. Είναι πάρα πολλά τα νέα πρόσωπα. Αλλά, και δικαίωση νομίζω, έτσι. Αλλά νέο θα, θα έπρεπε να επιχειρηθεί οπωσδήποτε. Τώρα, ε, εάν θα έπρεπε να επιχειρηθεί ένα νέο σε αυτή την έκταση, είσαι μικρότερη, είσαι ακόμα μεγαλύτερη, θα δούμε πώ θα βλέπεις το σχήμα, το οποίο βέβαια έχει έντονο το προσωπικό στοιχείο του Παπαανδρέου. Πρόκειται μάλλον για, περισσότερο για μια κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και λοιπόν μια κυβέρνηση του Πασούς με ποια έννοια. Ε, μετέχουν πολλά στελέχη, τα οποία είναι φίλοι εστερικοί συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου και άλλα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα οποία αναδείχθηκαν επί ηγεσίες του Γιώργου Παπανδρέου. Με αυτή την έννοια λοιπόν, είναι μια, θα έλεγε κανένας δική του κυβέρνηση, ε, όχι ως πρωθυπουργού μόνο, Ε, για την οποία βέβαια να αναλαμβάνει και όλη την ευθύνη. Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το πώ θα συμπεριφερθεί αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Με τα θελέχη στα οποία ε, έδειξε εμπιστοσύνη. Άλλως, νομίζω ότι έβαλε όλο το γραφείο του, έτσι. Όλους. Σε υπουργειακές θέσεις και σε θέσεις ευθύνης επίσης. Όχι όλο. Γιατί, και, γιατί και το Μαξίμου είναι πανίσχυρο, έτσι, στα, προ, στα πρότυπα του ΟΒΑΛ γραφείου. Όχι, και της... όχι, ό, όχι όλο το γραφείο του, Έμεινε ο Γιατί Ναι, εντάξει Τα κυβέρνηση θα είναι στο στοματή Μπήκε ο Δημήτρης ο οποίος ήταν διεθνής του διπλωματικού γραφείου Μπήκε ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος ήταν γραμματέας του τομέα επικοινωνίας Μπήκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ο οποίος ήταν εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Και βέβαια ο Γιάννης Ολαγκούσης ο οποίος δεν ήταν στον αυτοί ήταν γραμματέας του κόμματος Αυτά είναι όλα νέα πρόσωπα. Ο, ο, ο πιο άγνωστος από όλους πάντως από ό,τι είδα και μεταξύ των δημοσιογράφων, από όσο που γινόταν η ήταν ο Γιώργο Πεταλωτής. Ακριβώς. <laughs> σε... πώς, πώς προέκυψε <laughs> αυτός. Ξαφνικά προέκυψε. προέκυψε. Πώς όντως, <laughs> είναι παντελώς άγνωστος. Εσύ που καλύπτει χρόνια των ρεπορτάζ και ξέρεις του Πασόπους, τον έχει <laughs> ξανακούσει ή είχε υποψιαστεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Το, το, το, το τον ξέρω βέβαια. Ναι, ε, ήταν και ένα Η Ροδόπη έτσι Υιροδόπη. Πατριώτης μου είναι ε, <laughs> απ, τη, <laughs> απ' τη Θράκη, <laughs> απ τη Θράκη. Ε, Ήταν ένα από τα τέσσερα στελέχη κοινωνιστικά που είχε το Πασόχο Είχε ή τρία τέσσερα μας επιπτώσει Στην Εξεταστική Επιτροπή για το Βαδροπέδιο Και ήταν mm. αυτό που είχε αναλάβει και έκανε και την συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση ε, του Πωρίζηματος του Πασόχου του Δημοσιογράφους Α μάλιστα Έχει μια κάποια... Από εκεί τον είδε λοιπόν και τον, τον, τον εκτίμησε μάλλον ο, ο Γιώργος Παντρέω. Αλλά δεν μετύχει κάπου μαζί του ξε, να είναι έμπιστός του ή να συζητάει μαζί του μέχρι τώρα, έτσι? Όχι. Αυτό που γνωρίζω όμως εγώ είναι ότι ο πεταλωτής ήταν από τους βουλευτέ του οποίους καλούσε ο πανδέου στο γραφείο του στη Βουλή και συζητούσαν. Α, είχαν επαφή δηλαδή. Ε, ναι, δεν ήταν, ήταν άγλωστος από πανδέου. Μάλιστα. Ναι, γιατί η θέση αυτή τώρα Και έτσι, ναι, είναι... και έτσι, και έτσι από αυτή τη σχέση ε, μετήχε στην ομάδα που εδωμένω στην Εξετάστατική Επιτροπή. Έτσι. Ναι, από, από εκεί και μετά είχε κάποια άλλη επαφή, όχι. Από εκεί και μετά μπήκαμε στο κρίσιμο της Βουλής, στην έκληση ο Καραμανής, στη Βουλή συνειδιαστικά. Ε, δούλεψαν τα τμήματα, οι διακοπές, υπεροκλογική περίοδος, ε, εντάξει ο καθένα από, από όλους από τους δουλευτές έντοχε στην εκλογική του περιφέρεια για να μαζέψει τα δρούς από εκεί και πέρα. Mm. Την δουλευτική δραστηριότητα δηλαδή δεν υπήρχε. Ε, mm. Και προσωπική επαφή μετά νομίζω ότι επίση δεν υπήρχε, αλλά δεν έχει σαν τώρα <συσχε> Αυτό που ο Παπα-Ανδρέου είχε βγάλει τα συμπεράσματα του, αλλά δεν, ε, ε, νομίζω ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή του παπα για το θέσιο Ναι, πάντως ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι και η Υπουργός πάρα τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω αν θα έχει αρμοδιότητες, θα γίνεται briefing. Ό, θα γίνεται ό, briefing. Όχι, η θα γίνεται, δεν ξέρω αν... Right. Ε, τώρα, το τι ακριβώς θα γίνει, δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος ο πεταλωτής. <laughs> και... Ο Γερουλάνος, ξέρει τι θα κάνει και στο πολιτισμό και, και, και, λέω... και με την έρτ. Και δεν το λέω αστευόμενος, γιατί μιλήσαμε yeah. με τον πεταλωτή και yeah. μας είπε ότι δεν ξέρει ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του. Απλά το άκουσε και αυτός ότι αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Του κάλεσαν στο τηλέφωνο, του είπαν ότι αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου ναι. και όταν ρώτησε τι ακριβώ θα κάνω, του είπαν έλα κάτω και θα, θα τα συζητήσουμε εδώ. Θα, θα σου πούμε. <laughs> Φαντάζομαι μεγαλύτερη έκπληξη και από εμά θα είναι ο ίδιο. <laughs> Πάντως, να πω Νίκο, ότι το Σάββατο που την παραμονή των εκλογών που είμαστε με τον Παπαναδρέου στο Κερατσίκη μας έκανε το τραπέζι όπως κάνει κάθε φορά από την παραμονή των εκλογών ε, μας ρωτούσε εκείνη την ώρα του Παπαναδρέου πώ βλέπουμε και εμεί και τι θα προτείναμε και εμεί για το πώ θα γίνεται η ενημέρωση ναι. Ε, παρότι είχαμε φτάσει στην παραμονή των εκλογών κάτι τον βασάνιζε κάτι έψαχνε ακόμα μέχρι ναι. την τελευταία στιγμή για το πώ θα είναι το σχήμα Θα κάνει, θα κάνει το κυβερνητικό εκπρόσωπο στα πρότυπα του Αντώναρου και άλλων παλαιότων κυβερνητικών εκπροσώπων και του ΠΑΣΟΚ ή θα γίνει μόνο ο εκπρόσωπος του Μαξίμου, του Πρωθυπουργού δηλαδή και μόνο και κάθε υπουργείο που εκεί πέρα ε, έχει τον δικό του εκπρόσωπο τύπου και θα κάνει εκείνος την ενημέρωση αντί να μιλάει παντός επιστητού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος θεωρείται βέβαια ότι κατέχει γενικά την κυβερνητική πολιτική Έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να απαντάει σε λεπτομέρειε για θέματα αγροτική πολιτική. Ούτε εμεί μπορούμε να ρωτάμε λεπτομέρειε για θέματα αγροτική πολιτική ή οποιασδήποτε άλλη επιμέρου πολιτική. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και καλά, θα τα δούμε και στην πράξη πώ θα γίνουν αυτά. Όπω επίση και πώ θα πάει η έρθα α πούμε στο πολιτισμό. Έτσι. Η έρθα θα πάει στο πολιτισμό. Ναι. Με τον Παύλο τον Γερολάνο και. Ναι. Ε, με τον Παύλο τον Γερολάνο ο οποίο κατευθείαν μπήκε στα βαθιά, σε ένα Υπουργείο, ενώ θεωρούσαμε όλοι ότι ε, θα είσαι κάποια, θα αναλάμβανε κάποιο πόστο, το οποίο θα, θα ήταν κοντά στην ενημέρωση. Άλλωστε, δεν το λέγαμε και τυχαία, δηλαδή οι συζητήσεις που κάνανε μαζί του, ε, και οδηγούσαν, γιατί κάποια στιγμή μάλιστα είχε πει, εγώ ρε παιδιά, από επικοινωνία ξέρω. Ναι. Ε, τώρα θα ασχοληθεί με τον πολιτισμό και τον τουρισμό και με την αθλητισμό. εντάξει, η... <laughs> η... Και, με, και, με, και, με, και με τον αθλητισμό. Με τον αθλητισμό. <laughs> το αθλητισμό εδώ είναι ένα κενό, νομίζω, γιατί... Ποιος, ποιος δεν έχει ασχολείται βάλει Υπουργό. Έβαλε υπουργό τουρισμού, αλλά δεν έχει βάλει υπουργό αθλητισμού. <laughs> ναι, ναι. Ποιος ασχολείται, αν δείχνει, όντως. Δεν το ξέρω. <laughs> δεν Ο Γερουλάνος. Ε, κάποια στιγμή, στο... πριν να ανακοινωθεί επίσημα η κυβέρνηση, κυκλοφόρησε το όνομα της Σοφίας Ακοράφα. Ότι θα μάθαμε να είναι αθλητισμού, την του τουρισμού και η σακοράφα αθλητισμού. Ε, ε, ε μεγάλο το σχήμα. Είχαμε, δεν, συνεχεια, δεν είχαμε και τον χρόνο να δούμε τι έγινε, γιατί περιμέναμε τη σακοράφα να την ανακοινώσει ο Πανακοσταντίνα. Δεν... Προφανώς ε, μεγάλωνε το... το σχήμα. Ε, εντάξει, ένα, ένα... άτομο ακόμα. Ε, ένα, από είναι, δώ, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Είναι ένα από εδώ, ένα από εκεί, αλλά είναι ο αθλητισμός, είναι ένα συνδέα φόρος. Ε, μάλλον θα, θα πάει στον Υπουργό. Δεν υπάρχει άλλος ε, κάτι ε, άλλο. ναι. Αλλά ο Γερουλόμος τι ξέρει από αυτό το τώρα. Ε, ξέρω εγώ. Μπορεί να ρίχνει ακόντιο, όταν ήταν μικρός. Να, τρέχει. Ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> Μπορεί να παρακολουθούσε αγώνες στην τηλεόραση. Και να παρακολουθούσε <laughs> την τηλεόραση. Ο τι ξέρει από ενημέρωση, για παράδειγμα, θα μάθει τώρα. Δεν πάντως ό,τι έχουμε δώσει. Ναι, ο Πεταλωτής θα πει, μέχρι τώρα ήμουν αναγνώστης εφημερίδων και ακούει γαραδιοπονικούς σταθμούς και έβλεπα τι λιώρισε. Τώρα θα κληθώ να μιλάω σε αυτούς Λοιπόν κάνουμε πάλι μια πάρουμε μια έτσι μουσική ανάσα και συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος. της Ve Κάθε πρωί σχαρώναμε μαζί με το μήνα ταξίδια μακρινά ως τη Τσαμαϊκά και αρμενίσαμε στα πέλαδα αγάπη μου πανιά Ήστερα το βραδάκι με μεθυσμένα σμεράκι στα καπηλιά σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι μου μια κουλιά Βίστερα το βαδάκι με θυσμενάκι στα καπιλιά Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλιά δουλιά χρόνια στο νερό κάμα το κοτήδι και σφυρί έφτιαξα ένα σκαρί για το χατήρι σου σκάλισα στην πρημάτσα του γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρη σου κι στα πέλακα αγάπη μου παλιά Ήστερα το βραδάκι με τη σβενάκι στα καπίνια Σ' έρεuba κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά το βραδάκι με τη σβενάκι στα καπίνια Σ' έρεuba κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά Ε, η μεγάλη έκπληξη όμως α, της σύνδεσης κυβέρνησης κατά τη γνώμη μου ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος. Περίμενες εσύ να ορίσει πρώτον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ο Γιώργος Παναδρέου και δεύτερον συγκεκριμένα τον Θόδωρο Πάγκαλο ε, Η αλήθεια είναι ότι το όνομα του Πάγκαλου δεν έπρεξε για, για κανένα υπουργείο mm. ούτε καν για, να, για είσοδο στην κυβέρνηση δεν mm. απλώς λέγαμε ότι Τι θα γίνει με τον Πάγκαλο, θα τον βάλει ίσω πρόεδρο τη Βουλή και τι άλλο θα μπορούσε να το, Με, με τον Ζάχαρο που έχει ο Πάγκαλο, φαντάζεσαι, πρόεδρο τη Βουλή. Θα τα έκανε να Αν και, ε... α, α, και δεν ξέρω πώ θα αντιδράσει στα τηλέφωνα του συντονισμού τώρα. Έτσι. Δηλαδή είχε... πώ θα είχε... μιλάει στου υπουργού. Η γνώμη δική μου είναι ότι. Είναι μια τιμητική αποστατεία για τον παγκαλό Ασφαλώς, Ασφαλώ, ασφαλώ. προς προ τα πάνω που λέμε. Το Κισέα είναι ένα όργανο το οποίο συνεδριάζει για να κάνει τι προαγωγέ στο στρατό, για να πάρει ξέρω, μια απόφαση για εξοπλισμούς, τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί. Εντάξει, Α, ναι, ναι. Αν συγκονεί το τηλέφωνο και λέει στην Τίνα την βυρμπύλη, φέρ το νομοσχέδιο, μην Όχι. σου κλπ. Δεν, δεν έχει αυτό το ρόλο ο Ναι. Όχι. Η δεν θα να κάνει αυτό. υπάρχει ο, η αρμοδιότητα του, του, της άλλης επιτροπής οικονομικών και κοινωνικών υποθέσεων δεν φτάνει μέχρι εκεί οι αρμοδιότητες αυτές αυτές οι αρμοδιότητες θα τις ασκήσει κατά τη γνώμη μου ο Παμπούκης ο οποίο είναι υπουργός ναι, νομίζω, το νομίζω υπουργό, με, είναι και θα συντονίζει αυτό στο, το, το, το αυτό που, λέμε, που λέγαμε και τις προηγούμενε μέρε, το, το πρωθυπουργικό γραφείο το οποίο θα έχει αρμοδιότητε συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Νομίζω είναι τα δύο είναι τα ισχυρά πρόσωπα σε αυτήν την κυβέρνηση μετά τον Γιώργο Έτσι. Είναι ο Χάρη Παμπούκης και ο Νίκο Αθανασάκη. Ναι, αν ο Αθανασάκη θα θα είναι... Ω διευθυντή του, πολιτι... του πολιτικού γραφείου του, του πολιτικού Πρωθυπουργού. Γραφείο του πρωθυπουργού έτσι. Ε, δεν νομίζω ότι δεν... είναι. άλλωστε άλλωστε διευθυντή του πολιτικού του γραφείου. Ε, φαντάζομαι Στο ότι... Πασόκ, στο Πασόκ Ε, φαντάζομαι θα είναι και στο Μαξίμπο, έτσι. Ο Καραμαλίδη πάντω είχε τον Σταϊκούρα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αγγέλου στο Μαξίμου. Ε, ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιο ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου και στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Άλλωστε ήταν μαζί του σήμερα στην Ορκομοσία. Βεβαίω και ήταν. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αν το δοθεί κάτι. Βεβαίως, στην Ορκομοσία ήταν εκτός του Παπαδόπουλου ήταν ο Παπαδόπουλο, ο, ο Αθαναζάκη και ο Παπούτσο. Ναι, Αυτό λέω. Άρα κάτι σου Και κάτι φαίνει. Κι άλλωστε ο Νίκος είπε ο Αθανασάκης δεν είναι... έτσι τυχαίο στέλεχος είναι το δεξί χέρι του Γιώργου. Αυτό που περί... μα είπε το Σάββατο ο Παπανδρέου όταν το ρωτήσαμε ε, αν θα κάνει τον Αθανασάκη επικρατείας στο κοινοβουλευτικό ότι ο Αθανασάκης πάντα επικρατεί. <laughs> <laughs> αν κρίνουμε από αυτό <laughs> <laughs> Αν θα τον βάσει τον το, αρμοδιότητα αυτή του διευθυντή του πολιτικού του γραφείου στο Μαξίμου. Έστω το Μαξίμου. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν και το Θόδωρο Πάνκαλο, ο οποίος τι αρμοδιότητε ακριβώ θα έχει, <συ θα, θα συντονίζει το... τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα. Δηλαδή το ΚΙΣΕΑ ναι. και την Επιτροπή Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική. Δεν θα μπαίνει επί Ως και φαντάζει δε. τώρα τον μπάγκαλο να ανακατεύεται στα πόδια του Βενιζέλου Ναι αυτό Ήστου Ής του Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών Τελικά ο Γιώργος κράτησε όπως είχαμε γράψει και εμείς στο Air Reporter Έντονα όλες τις μέρες και το είχαμε προβάλει yeah. Ότι κράτησε το Υπουργείο Εξωτερικών και λογικό ήταν και αναμενόμενο Γιατί έχει μπροστά του το Κυπριακό, έχει την Τουρκία, έχει το Σκοπιανό, έχει πολλά θέματα, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δύο φόνες. Εδώ, θα... Εδώ θα έπρεπε προστά... Εδώ να υπάρχουν δύο-τρία πραγματάκια. Και Εδώ... τον Δρούτσα, βέβαια. Το πρώτο ήταν αν έφτασε τον Δρούτσα κατευθείαν το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να είναι ο ίδιος, θα δημιουργούσε πολλέ τριβές. Ναι. Πολλές αντιδράσεις. Δεύτερον, ο Δρούτ Είναι με τον Παπανδρέου που τότε που στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπουργό ο, ο Γιώργο Παπαδρέου. Παραμένει στα θέματα, θέματα εξωτερική πολιτική μέχρι τώρα, ήταν διευθύνσιο το, του το, το διπλωματικού γραφείου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια πάρα πολύ καλή αυτή. Ξέρει τα θέματα, έχει συναντήληψη με τον Παπαδρέο. Ταξίδευαν μαζί συνέχεια, έτσι. Ναι, πάντα. πάντα. Ναι. Είναι, είναι άπειρο στον χειρισμό θεμάτων. Μάλιστα. Και ο Σπύρος ε, ο κουβέντη πώ πρόκειψε εκεί Συγουμάμαι για να τελειώσουμε Το εξωτερικό πρόβλημα Ναι εκεί Εάν, είναι δε... Στο εξωτερικό είναι και ο κουβέντη. Υφυπουργός <συμή> Μάλλον για τον απόδειμο ελληνισμό θα είναι Ναι εκεί θα πάει Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε Ναι τότε. για να ακούσω Ότι ο Πανδρέου θέλει Να βάλει σε μια σειρά Να κάνει την αρχή εφαρμογή Μιας πολιτικής που θα την αλλάξει Όπω μα είπε ο Σάπιο πριν τι εκλογέ, σε ό,τι στα ελληνοτοπικά, στο Σκοπιανό και στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βαλκανική παρουσία τη χώρα, δηλαδή διάφορα πράγματα, επίση και με τη Ρωσία και τι αυτά θα είναι να τα ξεκινήσει ο ίδιο. Και α μην ξεχνάμε ότι τέλο Δεκεμβρίου έχουμε σύνοδο κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου εκεί θα κρυφτεί η Ευρωπαϊκή Πορείο της Τουρκίας με τον Παπανδρέου να λέει ότι δεν αποκλείεται να βάλω βέτο εάν δεν η Τουρκία δείξει διάθεση συνεργασίας και να κάνει και κάποια βήματα αυτά θα τα κάνει ο ίδιος ε, και στο Σκοπιανό την κόκκινη γραμμή που λέει θα την κάνει πολύ καθαρή mm -hmm. για, το που, για το που μπορεί να μέχρι που μπορεί να πάει Ας ότι θα πάει να δείξει ο και ίδιος Για αν, αν αυτά θα κάνει μέχρι το τέλος του χρόνου ή στο εξάμεινο αν δεν προλάβουμε το τέλος του χρόνου θα φύγει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ε, ναι, εντάξει, λογικό είναι ο Σπύρος ο Κουβέλλης μάλλον από καραμπόλα βράθηκε Από καραμπόλα βράθηκε, επειδή έγινε η υπόθεση δηλαδή αυτή με το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Καλά, τώρα αυτό για αστείο μου ακούγεται με το Χρυσόγυλο, έτσι Ε, γιατί δεν είναι είναι. Ναι, πραγματικότητα είναι. Αν τα όλο είναι... αυτό που σε εξελίγηκε. Όχι να βάλει το χρυσόγελο. Ναι, ποια ήταν ποια κυρία... Την Κατερίνα Βασιλάκου. Η Κατερίνα Βασιλάκου, ναι. Ναι, ναι. Αυτή είναι... να εξελέγει, νομίζω, του το, το οικολόγου Πράσινου. Αυτή είναι και μέλο του... Το αυστιακού... Ευρωβουλευτήνα όταν θα φύγει ο Τρεμόπουλος. Όταν θα φύγει ο Τρεμόπουλ στο μέλος του στέλεχος του Αυστριακού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι. Ελληνίδα, βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά για το Υπουργείο Εξωτερικών. Έκανε μια εντύπωση το γεγονός ότι ο παπουτσής είναι έξω από την κυβέρνηση. Ναι, αυτό πώς το ερμηνεύεις. Δηλαδή, οι γραμματές της ομάδας κοινωνικών δεν. θα περίμενε κανείς να τον αξιοποιήσει στην κυβέρνηση. Ναι όλοι την εντύπωση είχαμε αλλά εγώ δεν θυμάμαι πέραν κάποιων νύξεων ε, μικρών όμως ε, ότι ο Παμπτσίλης δεν αναφερόταν αφαι... για κανένα συγκεκριμένο Υπουργείο. Αναφερόταν ως δυνάμει μέλος της κυβέρνησης αλλά για κανένα συγκεκριμένο Υπουργείο. Ε, είχα Κάποια ακούσει είχα... Ε, για, το υπουργείο ε, και για το Υπουργείο Εξωτερικών και για το Πολιτισμό Τουρισμού. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά είχα ακούσει. Βέβαια μου κάνει εντύπωση <συμίσω> ότι... Ήταν πολύ λίγε. Για. Δεν άκουσα. Α, οι αναφορές, ναι. Εντύπωση ήταν οι υπουργοί, ήταν πολύ λίγε. Πάντως δύο πρώην συνεργάτες του γραφείου του, ο Ραγκούσης με την Μαριλίζα, είναι υπουργοί. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Η Μαριλίζα εξωναγκούσε στο Υπουργείο Υγεία. Έκπληξη επίσης, έτσι. Ναι, ναι έκπληξη. Ε, τώρα η συμμετοχή της Φώνας εκεί στο ίδιο Υπουργείο δεν ξέρω γιατί επέλεξε το Υπουργείο Υγείας αλλά αυτό που διάβασα σε κάποιες εφημερίδες Λόγω του πατέρα της, λόγω των προβλημάτων της. υγείας. Α, αλλά, το πράγματα. Ναι. Επειδή είχε, ο Γιώργος είναι... Γεννηματάς. Θα... Εντάξει, ο Γιώργος Γεννηματάς. Αλλά πέρασε από πολλά υπάρχει... Υπουργεία, δεν ήταν μόνο Υπουργείας που είχε, ήταν ο, το ο δημιουργός του ΕΣΥ έτσι. Ξεκίνησε όχι. Ο Γεννηματάς ξεκίνησε από την Υπουλή Εσωτερικών. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Ναι, το ΕΣΥ ήταν στο Υγείας. Εκεί το ξεκίνησε το, το ΕΣΥ, ο Παρασκευός ο ε, Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μετά πήγε ο Γεννηματάς. Μετά πήγε ο Γεννηματάς του. Ο οποίος έγινε κάποιες αλλαγές στο σύστημα Υγείας και λέ, κάποιοι λένε ότι το έκανε πιο λειτουργικό. Ναι. Αλλά κάποιοι άλλοι λένε ότι ε, το πετώκουψε Ναι. Εν πάση περιπτώσει το, το εθνικό σύστημα είναι πρόκια... αισθάνευο. Και, και, και, και, θέλω, θέλω να πιστεύω ότι ο Παπαδρέα δεν έβαλε τη φωφική περίοδο γιατί ήταν ο πατέρας της Υπουργείου Υγείας. Ή επειδή, είκα, αυτή, κάποια... ε, ή επειδή είχε κάποια προβλήματα υγείας. Ε, καλά τώρα πια. Να <laughs> μην <φάσουμε> <laughs> εκεί. <laughs> ε, ξέρω. Ψάχνουμε να βρούμε το κριτήριο. Εντάξει, μην πάμε εκεί τώρα. Θα φτάσουμε κριτήριο γιατί κάποιος έχει πρόβλημα υγείας. Να το βάλουμε εκεί. Να πω ρε, παιδί Περιμέναμε να το πει κάποιος. Περιμένουμε να το πει Αλλά Εγώ δεν περιμένω να το πει στο υγείας και μάλιστα όταν, ό, ό, από τη στιγμή που είδα ότι θα στο υγείας επειδή πέφτει ο πατέρας της, το Δεν ξέρω. Την τριάδα στο περιβάλλον ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στην Αμπιρμπίλη Γιάννης Μανιάτης, Θάνος Μοραήτης, πώς την βλέπεις. Η Μπιρμπίλη πρόκειψε την τελευταία στιγμή κι αυτή. Μετά την άρνηση του των οικολόγων να, να λάβουν το Υπουργείο και αφού έγιναν κα, κάποιες βολιδοσκοπήσεις ε, δεν είμαι σε θέση τη στιγμή να, να έχω διασταδρωμένες τις πληροφορίες και αυτό δεν αναφέρομαι ποιου, έγιναν κάποιες βολιδοσκοπήσεις ε, δεν έβγαινε άλλο πρόσωπο και πελέγει τελικά η λύση της Συμπερμπίλης η οποία Τι... είναι στενή συνεργάτη του Παπαδρέου Τι κάνει η είναι όντω το... γράφει τους έκαν... Παριότερα έκανε και αυτό. Και η ίδια, ναι. προσωπικά η ίδια, ασχολείται με το θέμα το Τι πριν προσωπικά η ίδια, αποτίζει τις γλάστρες στο μπαλκόνι. Όχι, όχι, <laughs> όχι ασχολεί Τι. με το θέμα το περιβάλλοντος. Μάλιστα. Θέλουν πιο, πιο, πιο οργανωμένα δηλαδή. Έτσι. Ορίστε, ναι, ορίστε. Ο Μανιάτης με τον Μωραήτη. Ο Μανιάτης έξανα κάνει σε κυβέρνηση ως γενικός δραματέας βέβαια. Έχει μια κάποια εμπειρία, αλλά ο Μωράιτης είναι χωρίς καμία εμπειρία κυβερνητική, μόνο κοινοβουλευτική. Βέβαια θα μου πεις ότι η Μπιρμπύλη δεν έχει ότι κοινοβουλευτική. Ναι, αλλά τίποτα. είναι ένα άπλο, μια άπλητη τριάδα στο Υπουργείο αυτό. <σοφίλες> Πάντως μου δίνει την τέσσερα... αίσθηση η επιλογή <σοφίλες> της κίνας Μπιρμπύλη, ότι... Ο κοινικός εμπισχόριμος Αρτογήτης ακουγόταν στο ρεπορτάζ, πριν να ανακοινωθεί το όνομα της Μπιρμπύλης, Εγώ ότι μπορεί να το κρατήσει και αυτό ο Παπανδρέου. Ναι, νομίζω ότι ήθελε να το πάρει ο Παπανδρέου και αντί να βάλει τον εαυτό του έβαλε την δυναμπηρμύλη. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ως, ως, ως ανταυτού. Ναι, και από εκεί που διαβάσαμε στη του στον κόσμο του επενδυτή μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι δεν θα αναλάβει κανένα υπουργείο, ξαφνικά λίγο έλειψα να το δούμε με δύο υπουργεία. Ναι, εμείς πάντως το γράψαμε ότι θα είχε το Υπουργείο Εξωτερικών και, ναι, ναι, ναι. και επιμείναμε σε αυτό, έτσι. Βέβαια. Ναι. Ε, μακάρι ναι. να τα πάνε καλά πάντως θα και στο πω, περιβάλλον. Να θα, θα, θα πω κάτι το οποίο θα, θα το πω περισσότερο σαστείο, αλλά... Θα αναφερθώ πάλι στο Σάββατο, στο τραπέζι με τον Παπανδρέου, εκεί που με έβαλες και φωτογραφία, που είμαστε δίπλα-δίπλα. Τάπατε εκεί, δίπλα-δίπλα. <laughs> <laughs> Τι είπαμε, είναι μερικά. <χει> Ο Γιώργος ήπια τίποτε, τουλάχιστον είδε μόνο νερό πινγκ. Και <χει> <Είπιε>, λίγο λευκρόκραση ήλια. Α, ήπια, εντάξει. Στο τραπέζι το δικό μας, εάν φαντάζομαι ότι το ίδιο θα είπιε πέρα. Ε, μια βουλιά σου ό Πάντως Άλλον, ε... πριν πεις το τέτοιο γιατί βλέπω το, το χρονόμετρό μας εδώ που βλέπω εδώ Να πάρουμε μια ανάσα μουσική και να πούμε μετά για να είναι ολοκληρωμένο το, και αυτό που θέλεις Τώρα γλέντει κι αγκαλίτσες, χάδια και φιλιά Φύσαει ο πάτης, φύσαει ταγέρι, τρέλο μικρό μου Głucho-mu-tęry, tręło-mikro-mu, Głucho-mu-tęry, pisa-i-o-badis, pisa-i-ta-giery. <zysz> Mę fylakia, touta-kina, kiały-kardia, acapoły, skieroma, tzafikia, kia-mu-dia. Ισαϊοπάτη χτυπάει το κύμα, τρελό μικρό μου. Με κανιστήμα, τρέλο μου. Με κανιστήμα, Ισαϊοπάτη χτυπάει το κύμα. Φάλασσα και πέφκω τρέλε και φιλιά Και του έρωτα φωλίτσα στην ακρογιαλιά Φυσάει ο πάτης προς τα μικρό μου με πιάνει ζάλη μικρό μου με πιάνει ζάλη ως τ' άκρο γυαλί. Φυσάει ο βάτης, το κύμα, τρελο μικρό μου, Με κάνεις θύμα, τρελο μικρό μου Με κάνεις θύμα, φυσάει ο φτάτης Χτυπάει το κύμα Βασίλη, ακούω εκεί που σε άφησα, εκεί που σε διέκοψα Τα έδιξε Λοιπόν, θα έδιξε για την μια... Από τους ίσο που κάναμε τον Πολαδέα του Σάββατο για ένα θέμα για συγκεκριμένα του Υπουργείου Εξωτερικών Εκεί λοιπόν τέθηκε το θέμα Θα... Κάποιος συνάδελφος ρώτησε αν θα αντάφτει την Εξωτερική Εξωτερική. Yeah. Άλλος συνάδελφος παρενέβει και λέει, μα δίνω ότι δεν θα το αναλάβει. Ο ίδιος λέει, εσείς κυβέρνητε, τι να κάνω. Ε, εκεί, εκεί μιλήσα εγώ και του είπα, εγώ πρόεδρε, όταν ήμισα στη πριν από ένα εξάμηνο, μετά τη συνάντησή σου με τον Πάιντεν, όταν μας είπες, ότι τον ενημέρωσες, ότι θα ακουρθήσεις μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, Καταλάβαμε όλοι και εγώ ότι θα κρατήσω το Υπουργείο Εξωτερικών ο ίδιος. Ναι. Και με ρώτησε αν πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα έτσι. Ναι. Και τι και του το είπες. Του είπα ότι μόνο θα είναι καλύτερα γιατί η πολιτική δική του είναι και αυτός πρέπει να την εφαρμόσει. Ναι. Ναι λοιπόν που... Γιατί πραγματικά πίστευα... Προσανατολίστηκε ότι... προς αυτό που το είπες και σωστά νομίζω. Μπορεί να το είχε στο μυαλό του, δεν είναι λέω ότι... Ε, ναι, εντάξει, προφάνως, θα αλλά... Μαλάζω το είχε στο μυαλό του, δεν ήταν ε, ότι παρακηγήθηκε από μένα και να... Ε, όχι, βέβαια. Το που παλούν το να αλλά... είναι να φέρεις εικόνα, Ναι, ναι, ναι. Κρόνις. Για να δούμε κι άλλο... Τα... Το μεγάλο στίχημα θα είναι εκτό από τα... Εξ... Α, μια κήμα στα εξωτερικά, να πούμε για το Βενιζέλο. Πώ <laughs> προέκυψε ο Βαγγέλης στρατάρχης. Και που θα έχει Οι που Με τον που... πάνω πέγλυτη, δίδημο Αυτό σημαίνει αναβάθμιση του Υπουργείου Άμυνα. Βεβαίω. Με παρουσία δύο τέτοιων στελεχών, σημαίνει αναβάθμιση του Υπουργείου Άμυνα. Και μάλιστα αναπληρωτή Υπουργό. Ο... Αναπληρωτή Υπουργό. Ο... Ο... Ο... Ούτε καν Φυπουργούς έχει. Δεν έχει Φυπουργούς, όχι. Ναι. Ε, τι θέλω να πω, ε, τώρα. Ναι. Ο... Οι που το του Άμυνας, ε, λένε πάντα ότι Όποιος πάει Υπουργός Άμυνας είναι τυχερός, διότι ο Υπουργός Άμυνας δεν κρίνεται ποτέ. Έτσι, δεν έχει κόστος, δεν έχει απεργίες, έχει δεν, κόστος έχει κόστος. Αιτήματα, <laughs> δεν έχει, έτσι, έχει. αιτήματα, δεν έχει κάτι. Αιτήματα μόνο πάντα για, για αρροσφέτια, έτσι, για να πάντα ικανοποιήσει πάντα. κόσμο, <laughs> για αρροσφέτια. Αλλά <Ε>, δεν έχει <laughs> κρυβές πολιτικές. Και επίσης πάντα έχει πάντα να μοιράσει λεφτά στους οπλάτες. Από αυτή την άποψη άποψα το 19 στο θέμα, το Βενιζέλο, στο Βενιζέλο ο Παπαδόλου είχε μια συμπεριφορά πάρα πολύ πά Θα έχει αγήματα, ελικόπτερα, τσέργο, ταρατατζούμ, Φίλες, διάφορα βέβαια. πράγματα, τιμέ, ταξίδια στο εξωτερικό. Στην ουσία είναι ένα δεύτερο υπουργό εξωτερικών πάντα, ο υπουργό άμυνα, έτσι. Εν δυνα... Εκείνο που μπήκε στα δύσκολα είναι ο Λοβέρτος. Ναι, θα πούμε τώρα γι' αυτό. Περίμενα, θα φτάσουμε εκεί. Να πάμε λίγο στο παιδεία, διαβίω εκπαίδευση και θρησκευμάτων. Διαμαντοπούλου, Χριστόφιλοπούλου, Πανάρετος. Άλλη τριάδα. Ναι, η Διαμαντοπούλου, εντάξει, ασχολείται, ήταν το με του του Πασόκ τα θέματα παιδεία. Άρα έχει πολύ καλή τριβή με τα θέματα παιδεία. Η ίδια ήθελε να είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργό Εξωτερικών μέχρι το μεσημέρι, και αυτό διευχέτευε μέσω των συνεργατών της, ότι μάλλον θα αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δέχτηκε να έλαβε και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρει τα θέματα, τα έμαθε όσο διάστημα ήταν το με άρχιστο. Ελπίζω να μην το βλέπω παραχώρηση, έτσι. Ο Πανάγατος είναι καθηγητής είναι φίλος ενός φίλους του Γιώργου Παπαδρέου ήταν γενικός δραματέας του Υπουργείου Παιδείας επί Γιώργου Παπαδρέου και έμεινε και μετά με τον Αρσένη και η έβυξη του Φιλοπούλου είχε κυβερνητική θέση ως υπουργό απασχόλησης και επειδή στο Υπουργείο Παιδείας θα μεταφέρει Αυτά τα διαβίωμα εκπαίδευση και κατάρτιση και όλα αυτά τα πράγματα που λέει ο βαβραίου, τα μεταφέρει στο Υπουργείο Επαιδεία, αυτές τις αρμοδιότητες να τις ασκήσεις στο φιλοπούλου. Ναι. Nice. Άρωμα γυναίκας στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Ναι, όχι, δεν είναι μόνο κακό, θα κρυθούν yeah. άλλωστε. Άρωμα γυναίκας, ναι, υπάρχει στους, στα 36 πρόσωπα που απαρτίζουν το νέο κυβερνητικό σχήμα, είναι 9 εν, εν, γυναίκες, οι 5 είναι και 4 είναι υφυπουργοί. Μάλιστα. Nice. Κατερίνα Μπατσελή, άλλη μια γυναίκα, Υπουργός της αγρο... καλή... Ανάπτυξης και Τροφίμου, με τον Μιχάλη τον Καρχιμάκη. <laughs> <laughs> ναι, ο Το <laughs> Μιχάλης τον Καρχιμάκης είναι γνωστός, ναι. γνωστή δεν είναι η Μπατσελή. Πρέπει να πω ότι η Κατερίνα Μπατσελή ήταν για τουλάχιστον δύο θητείες ευρωβουλευτής και είχε στην προηγούμενη Ευρωβουλή, όχι αυτή που αναδείχθηκε τώρα, δεν ήταν υποψήφια, γιατί είχε ζητήσει να είναι υποψήφια στην φιότιδα. Λοιπόν, στην προηγούμενη Ευρωβουλή, η Μπαντεζή είχε θέματα γεωργία Και διακρίθηκε πολύ στα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και είχε και διατελέσει παλαιότερα η Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας εδώ. Ναι, άρα γνωρίζει. Έχει, έχει γνω, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ναι. θέματα. Και νομίζω ότι και η θητεία της, επειδή δούλεψε και στις Βρυξέλλες, δούλεψε και, και ως συνεργάτης, επιστημονική συνεργάτη ευρωβουλευτών, ξέρει πάρα πολύ καλά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και είναι η πρώτη γυναίκα στο συγκεκριμένο Υπουργείο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό. Η επιστήμη μας Δε... είναι πολύ ζωστή. Ναι. Ε... Την Άντσελα Γκερέκου, με τον Γερουλάνο, πώς τους βλέπεις σε αυτό το δίδυμο. Και είπαμε ότι λείπει και αυτός που θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Ναι, εκεί θα υπάρξει το, το αθλητισμό, θα υπάρξει ενώ. Αλλά την, η Άντσελα Γκερέκου, πάντως, για μένα είναι έκπληξη. έτσι, άσχετα αν ήταν το μεάρχης, υπάρχει με περιπτώσει, νομίζω ότι ναι. το Υφυπουργείο, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καταλληλότερη στιγμή, να το πω. Αν πάσε αυτός, ο Ε, τίμησε τους φίλους του με το σχηματισμό των συγκεκριμένων στους κυβέρνησης, έτσι. Ε, αυτό βάζον. είναι φανέρωε. Ε, λοιπόν, μπορεί να είσαι το ίδιο και με την Άντζελα. Μάλιστα, ως φιλία. Ε. Λοιπόν, Άντε, ναι. Αν ήταν όλο το διάστημα που ήταν το μεάρχης τουρισμού του Πασό, δεν μπορεί να πει κανένα ότι πήγε άσχημα. Εντάξει, μάλιστα, αλλά θα μάλιστα... το δούμε. Θα μάλιστα... την γκρίνουμε. Σε κάποια στιγμή, που έκανε ο Καλαμανλή σε ανακοινώσεις για τον τουρισμό, ενώ πισε και όλα αυτά τα πράγματα. Η Άντζελα βγήκε μια ανακοινωσή, πάρα πολύ τεκμηριωμένη και απάντησε στον Καλαμανλή. Ναι, ε, και, άνθρωστε, την, είχαμε και ανα, την είχαμε αναδείξει. Και, και την είχαμε αναδείξει. Από το Harry Porter, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Και, το, και είχαμε πει και πολύ καλά και, λόγια. Και ξέρω ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό σύμβουλο στα θέματα του τουρισμού. Να. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Και καλό είναι αυτό γιατί ο κάθε υπουργό πρέπει να έχει καλούς συμβούλους. <laughs> λοιπόν, Λέβαια. να πάμε στο δίδυμο Λοβέρδος, Ανδρέας Λοβέρδος Γιώργος Κουτρουμάνης που θα χειριστούν και την καθηπατάτα των, της, μέχει μέχει των μέχει, εργασιακών σχέσεων. Έχει πάρα πολλά προβλήματα και ο Λοβέρδος θα είναι ο πρώτος που θα βρεθεί απέναντι σε μαρτυρίες, σε ε, διαδελώσεις. Θα έχει λοιπόν απέναντί του όλα τα εργατικά θέματα και τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα τη κοινωνική ασφάλιση. Ο Κουτρουπάνη τα <σκοτρουμάνης> γνωρίζει καλά. Αυτό. Γνωρίζει καλά. Έχω μερικέ επιφυλάξει ω προ τι επιλογέ του, για να γνωρίζει και όλα τα θέματα καλά. Έχω μερικέ επιφυλάξει. Ο Κουτρουπάνη θα πρέπει να λύσει ένα βασικότατο πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία μοραγούν χάνουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Και εάν μη θα και ελέγξουν δαπάνες, φάρμακα, όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα υπάρχει ασφαλιστικό πρόβλημα στη χώρα. Έχει τέτοια οικονομία που δεν θα υπάρχει ασφαλιστικό πρόβλημα στη χώρα. Θα, δεν θα, τώρα, ε, το πρώτο πρόβλημα που θα έχουν να συμμετωπίσουν είναι οι συντάξεις. Ναι. Και τα δώρα του Δεκεμβρίου. Ε, πιστεύω ότι αυτά θα λυθούν σε κεντρικό επίπεδο. Θα τα πούμε και λίγο μετά στο, στα ε, οικονομικά. Εντάξει, εγώ, Με δανεισμό, με δανεισμό, με δανεισμό. Η Νέα Δημοκρατία είχε προχωρήσει το θέμα αυτό για δανεισμό. νομίζω, ναι, με δανεισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν ορθολογικοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα και πριτανεύσει και η κοινή λογική, νομίζω θα μπουν σε μια σειρά. Να πούμε για το Υπουργείο Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χάρη Καθανίδη, Απόστολο Κατσιφάρα. Εδώ η, η απορία Η έκπληξη όλων ήταν ο Κατσφάρας Ναι ε, Ο Πύρος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ του τα τέτοια. <laughs> Καιρός να ασχοληθεί Και έχω την εντύπωση Πως και οι σπουδές του Δεν έχουν σχέση με το Μελνομικό κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα Πως προέκυψε; Δεν είναι απορία αυτό Αυτό παραμένει ως απορία ακόμα ναι. Καλά ο, ο Καστανίδης ο... εντάξει Ασχολείται ο Ο Κατσιφάρος κατάγεται από το χωριό των Παπανδρέων, έτσι, από το καλέτσι, της ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω. Ε, τον Γιώργο Κατσιφάρα, ποια σχέση είπαμε έχει. είναι νυψός του. Αν του. Τι ξέρουμε, ο Καστανίδης. Ο Καστανίδης είναι ένα παλιός τέλεχος του Πασόκ, όσο παλιό βέβαια. Ε, γιατί ήταν, είναι, Ο Καστανίδης είναι παλιός διότι ήταν από μικρός στο Πασόκ. Ναι. Από την πανδημία, ίσως. Από την πανδημία, πάντω σίγουρα ίσως και από την Μπάνκ. Γι' αυτό είναι τόσα χρόνια και τον ξέρουμε στο Πασόκ. Και, ε, είναι 55 ετών ο Καστανιάκη. Ναι, μικρός, είναι μικρός. Ναι. Λοιπόν, ε, είναι ένα από τα στελέχη ε, που πρώτα στάθηκαν ε, δίπλα στον Γιώργο Παπαδρέου από όταν έλαβε το Πασόκ. Είναι πολύ αξιόλογο άνθρωπο και καταρτισμένο. Και καταρτισμένο. Έτσι είναι. Αυτό το σύμφωνο. Με, με άποψη και για το τμήμα της δικαιοσύνης. Έτσι, όπου, νομίζω είναι κατάλληλος για τη θέση αυτή. Όπως εκεί, θα προσθέσω εγώ, ο Παντρέου, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες που είχα όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί, ότι στον χώρο της δικαιοσύνης θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Και για να τις κάνει τις αλλαγές θα χρειαζόταν, χρειαζόταν, χρειάζεται. Έναν άνθρωπο, ο οποίος θα ξέρει το χώρο, θα αντιλαμβάνεται τις αλλαγές. Που θέλει να, να φέρει ο Μαγαδό και θα συμφωνεί, συμφωνεί με αυτέ τι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν. Και θα είναι πολλέ και σημαντικέ. Nice. Αλλά δεν μπορούσε να βάλει, λέγανε για τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο, από ό,τι εγώ ε, τον γνωρίζω, ε, δεν συμφωνούσε με όλε τι αλλαγέ που ήθελα να... να επιφέρει nice. ο Μαγαδό. Και θα είχε τριβέ. Και θα ήθελε να κρατήσει και ισορροπίε με του δικαστέ και όλα αυτά τα πράγματα. Πράγμα το οποίο ο καθένα δεν πρόκειται. Να τη δεις. Να τη δεις. Πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές. Και εφαρμόζονται. Τέλος. Μάλιστα. Να το δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Έλε, γιατί έλε, υπάρχουν έλε. και α, α, α, ανοιχτά πολλά θέματα. Έτσι. Και πάνω από πολλά θέματα Μάλιστα. είναι... Ή θα καταργήσεις τα λάκια κατευθείαν. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι... την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ναι. Σωστό είναι. Αυτό θα, θα, θα αλλάξει λάξει αμέσως. <laughs> Θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάτει. Πέντε στα πρώτα, <laughs> πρώτα, <laughs> πρώτα, <laughs> πρώτα που θα καταφέρεις. Τα πέντε πρώτα νομοσχέδια. δύο λόγια για την Μαριλίζα, την ξενογιανακοπούλου θα ήθελα στο Υγείας και κοινωνική Αλμυγγίης. Η αίσθησή σου. Ε, το, να πω καταρχήν ότι η Μαριλίζα δεν έχει επαφή με τον τομέα. Είχε, <χωμά> Αυτό όμως... γενικά το λέμε και για τους άλλους. Μπορεί να είναι και καλό, ξέρεις, όταν πας <χωμά> κάπου ναι, ναι. Που, δεν έχεις, που δεν έχεις εξαρτήση. Τι ξέρει, Και ακριβώς μπορείς να λειτουργήσει χωρίς <χωμά> να έτσι. Ναι, δεν το λέω για κακό. Το λέω για την πλειότητα του ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Ε, ο, ή, ναι, ναι. Απλά εγώ κάνω και το σχόλιο του Λοιπόν, Η παραλήνταξη του Γιάννακοπούλου, λοιπόν, έχει μακρά θητεία δίπλα που είχαν υψηλές αρμοδιότητες ε, και η ίδια έχει χρηματίσει και Γενική Γραμματέας Ευγορείου στην κυβέρνηση Σιμίτη. Το τελευταίο διάστημα, έναν εμφρόνο τώρα, έχει αναλάβει την επικαιροποίηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ε, μια θέση πληδί από που πέρασαν και οι Διαμαντοπούλου. Άλλωστε ήταν και γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Υπήρξε και γραμματέος του Προσώπου και δέχτηκε πολεμική, όχι κριτική, δέχτηκε πολεμική, ανεπίτρεπτη μερικές φορές από διάφορα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες και κανάλια και ραδιόφωνος που ήθελαν να υπονομεύσουν τον Παπανδρέου Ήρθε θυμάσαι καλά ότι ένα διάστημα μόνο υπονόμευσε την του Προσώπου από τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, ασφάλω. Λοιπόν, και ε, το γεγονός ότι ε, έφυγε από τη γραμματεία του, του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν διότι είχε αποτύχει αλλά διότι η πολεμική που γινόταν στον Παπαδέο ήταν τεράστια Βάλε μια τελεία Βασίλη εδώ και συνεχίζουμε με την Μαριλίζα, την ξενό Κοπούλου. Ναι, για να ολοκληρώσουμε, πρέπει να πούμε ότι η Μαριλίζα είναι από του ανθρώπους που σκύμουν το κεφάλι και δουλεύουν. Ε, δεν έχει προσωπική σταθυγική, ποτέ δεν επιδίωξε την δική της προβολή ή το δικό της προσωπικό όφελος, δουλεύει για το σύνολο. Και δουλεύει πολύ και καλά. Άς. Παντού όπου και πέρασε νομίζω ότι, έτσι είναι, άφησε καλή δουλειά πίσω της. Εγώ πιστεύω ότι θα φτύχει. Ναι. Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση πάντως, συμφωνώ. Ε, με αυτή την ε, αίσθηση έχω για την ε, Μαριλίζα. Ε, στο υποδομών μεταφορών και δικτύων έχουμε την Τριάδα, Ρέπας, Μαγκριώτης, Ιφουνάκης. Τρεις άντρες. Εμπειροί και οι τρεις. Ε, δηλαδή αν μια κυβέρνηση θέλει να χειριστεί γρήγορα και καλά και αποτελεσματικά κάποια θέματα όπως αυτά, ε, με τέτοιους ανθρώπους μπορεί να το κάνει. Και είναι τις φιάτσες όλοι έτσι. Ε, ναι, ναι, βέβαια. Και ο Ρέπας και ο Μαγκριώτης και ο σιπουνάκης. Χρόνια στο κουρπέτι. Τελευταία είχε ως τα δημοσέργα Ναι. Τώρα και θα κυρί... <laughs> κυρίως θα είναι... του το, τον κύριο Μπόμπολα. Να το... Εδώ είναι η, η, η διαπλοκή, η μεγάλη διαπλοκή. <laughs> και πέραν όχι μόνο πέραν και, πέραν. Ο και ο κύριος Τσιχάρης και όλοι στα έργα. Όλοι οι μεγαλοεκδότητες είναι στα έργα. Άρα, εντάξει, και ρέπα στους Μαγκριώτης Σιφουνάκης γνωρίζονται καλά με όλου. έτσι. Βεβαίως, Α, και από χρόνια. Άρα... Εδώ είναι, πώς λένε, η τράπουλα και το παιχνίδι γνωστά, ένθεν κακήθεν. Έχει ενδιαφέρον και είναι και πολύ έμπειρη παίκτης. Ναι. Δεν, δεν είναι άπειρη Έβαλε Απορέσουμε μια τριάτα. Απορέπει πολύ... λάθη τα λάθη του Πρωτάρη. Ναι, νομίζω ναι. Εδώ είναι. Και λεπτά, λεπτά τα ζητήματα εδώ πέρα. Νομίζω ε... ότι και ο Μπαγκριώτης γνωρίζει άριστα όλες τις παγίδες και ο Ρέπας Πολύ περισσότερο και ο Σεφουνάκης βέβαια και ο οποίος είναι και εξ απορρίτων φίλος πολιτικός του Γιώργου. Ειδικά ο Σεφουνάκης. Ήταν. Ήταν. Α, δεν ξέρω. Ήταν λες. Ε, στην περίοδο του 7 της εσωτερικής σύγκρουσης πήγε με τον Βενιζέλο. Α, μάλιστα. Τάξει. Άρα δεν είναι. Ε... Δεν είναι εξαπολίτων. <laughs> δεν είναι Λοιπόν, ένα άλλο κρίσιμο Υπουργείο είναι το αυτό το προστασίας του πολίτη που είναι τρομοκρατία, εγκληματικότητα, μυστικές υπηρεσίες και όλα τα συναφή. Και εδώ έβαλε έναν έμπειρο. Και εδώ έβαλε τον Μιχάλη τον χρυσοκοίδη και για μένα έκπληξε το Σπύρο του Βούγε. Για το αριστερό ε, άλοθη τώρα, δεν ξέρω γιατί. Δεν νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδης είχε κάποιο είναι κά Επειδή τότε το, το, το ήταν, ε, θέλει, ήταν ε, και ήταν ε, στην ε, ομάδα του, των έξιχρονιστών, σε εργάστηκε με τον Σιμίτη και όλα αυτά τα πράγματα, ε, εντάξει. Προέρχεται από τον συνασπισμό και λοιπά. Ο ίδιος προέρχεται από, από την ΚΝΕ. Ναι, ΚΝΕ, συνασπισμός και, και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω αριστερό άλλο. Σε ένα, Εγώ, για σε ένα Υπουργείο βουλιά. της Αστυνομίας και της Εγώ, Ασφαλίας. Δεν για... λέω για το Βούλια, λέω για το Χρυσοχοίδη. Α, για το Χρυσοχοίδη Εντάξει ο οποίος... και, και για... Ναι. Ο από εκεί κάπου προέρχεται. Όχι, ναι. Ο, ναι, ο Βουγιές προέρχεται από το κουκού Ναι, από το άλλο, με, με ένα S. <laughs> ναι, με το S, <laughs> Που μετεξελίσθηκε σε AIR. Ναι, έλεγα, έλεγα ότι ο Ξοχοίδης δεν έχει ανάγκη αριστερά άλοφη. Ε, όχι, εντάξει. Πάντως, <σχελίδη> αυτό που περιμένει εκεί που τον έβαλε σε αυτή τη θέση, νομίζω να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα που έχει πλέον πάρει τεράστιες διαστάσεις. Λα Τρομοκρατία που βγήκε πολύ δυναμικά στο προσκήνιο προσκύνηριο. Είναι καρόση. Θεωρείται υπουργό επιτυχημένο στον τομέα αυτό. Ναι, έτσι, ναι, ναι αυτή είναι η yes. δούμε από τα κεπτά. Τώρα, τώρα τώρα είναι και πριν η εκπροκλήση, έτσι. Αρχότητε. Θα το αποδείξει Δεν, και δεν είναι, ξέρω βέβαια διοφορέ αν μπορεί να καλώσεις. επαναλάβει την ίδια. Έτσι. Όχι, δεν θα εξαρθώσει την του 17 Νοέμβρη πάλι, αλλά θα μπορέσει. Να, βάλει, ε, να έχει μια καλύτερη υποπτεία του χώρου, του δημόσιου χώρου, να, ε, ο, ο πολίτης να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής, να μην φοβάται να βγει το βράδυ από το σπίτι του και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι ξέρει το χώρο. Τον ξέρουν, τον ξέρουν και τους ξέρει. Ένα αρνητικό στο που του καταλογίζουν είναι ότι φτιάχνει πάντα μηχανισμό δικό του. Ναι. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Ε, για, για να δουλέψει. Εντάξει, όταν δικούνται άλλοι. Άλλο αυτό. Όταν ε, δεν άλλοι, μιλάνε, τότε... εντάξει, αν, αν μιλάμε για αδικία, εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά το να έχεις κάποιου ανθρώπους οποίους εμπιστεύεσαι και δουλεύει, εντάξει, δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Έτσι. Μάλλον ε, πρέπει, πρέπει να συμβαίνει όσο συμ... να συμβεί. του οποίου θα έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Εντάξει. Πα θα τον δούμε, θα τον δούμε το Μιχάλη. Στο... Όπω είναι πρόκληση πάντυξε, στο... Ε, βέβαια είναι πρόκλησης. Και γιατί είναι και πολύ δύσκολη αυτή η συγκυρία με όλη την εγκληματικότητα που φούντωσε, έτσι. Ε, και όχι μόνο, και με την τρομοκρατία. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το πήρε η Λούκα αναμενόταν. η ω ως αναμενότη. βέβαια... Τον Αρναουτάκι για τον οποίο γράφτηκαν διάφορα τώρα, δεν ξέρω και για την έδρα του και για άλλα πράγματα. Και υφυπουργό μετά τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη έχει δύο υφυπουργούς τώρα. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα τη Θεσσαλονίκη. Το, στις... το Μάρκο Πόλαρη. Εντάξει ο Μάρκο ε... Πόλαρης είναι δυναμικός τελείως, έτσι στην αντιπολίτευση ε... που, που το τελευταίο διάστημα που φάνηκε. λέγεται στις Έρες να πούμε για τους... στις Έρες. <laughs> Ο Αρναουτάκη είναι κριτικό του Ηρακλείου και δύσκολο. Τσαλούσε... Η Λούκα Κατσέλια αναλαμβάνει, αναλαμβάνει τον επιτελικό σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής και τη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Κρίστονα, πράγματα. Ο Αρναουτάκης λόγω και της θητείας του στην Ευρωβουλή θα αναλάβει τα ευρωπαϊκά ζητήματα του Υπουργείου και ενδεχομένως και ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, τώρα ο Μπόλαρη, θα έχει, ο Μπόλαρης και η Τζάκρη είναι οι δύο υφυπουργοί ναι. Ε, οι οποίες θα έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη θα είναι, είναι σε δύο διαφορετικά υπουργεία ναι. Και η Τζάκρη έδρα... είναι στο εσωτερικό αποκέντρωσης Τζάκρι, και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Λοιπόν, ε, θα έχουν έδρα στη Θεσσαλονίκη και θα έχουν και αρροδιότητες Η Μεν Τζάκρι για την αυτοδιοίκηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ο τα την αναπτυξιακή πολιτική στη Βόρεια Ελλάδα. Táchite. Με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Ο Μπανδέου θεωρεί ότι η αναβαθμίζει την πολιτική παρουσία της κυβέρνησης στη Βόρεια Ελλάδα ε, έναντι ενό υπουργείου το οποίο δεν έχει καμία αρμοδιότητα. <Το> ναι, δεν διαφωνώ. Μ' αρέσει. Ναι, έτσι όπως ακούω σαν και σαν βορειοελαδίτη τώρα, μ' αρέσει αυτό το σχήμα. Έτσι. Ελπίζω να λειτουργήσει. Να δούμε αν είναι και λειτουργικό, γιατί κάθε φορά που κοιμάζεται. Ακριβώ. Αλλά ναι, έχει ενδιαφέρον πάντως το σχήμα αυτό. Δηλαδή, η Φυπουργό εσωτερικών για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και όλο το παιχνίδι που γίνεται εκεί με τι τοπικέ κοινωνίε και το αναπτυξιακό κομμάτι στο οικονομία ανταγωνιστικότητα και με ένα δεύτερο στέλεχο που να τρέχουν, δηλαδή να τρέχουν δύο για δύο παράλληλα πράγματα, αν δεν μπερδευτούν και συνεργαστούν, καλά θα τα πάνε. Ναι, πάντως είναι ανάπτυξη και περιφερειακή, αυτοδιοίκη, περιφερειακή διοίκηση, αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη έχουν συνάφεια μεταξύ τους και πάνε παρέα θα έλεγα. Και ο Ραγκούσης με το Ρόβλια. Πριν, πριν, θα πούμε και το Παπακοσταντίνου. Το είπαμε στο α, εσωτερικό. Α, α στο το οικονομικό, το... ναι. Είναι, Είναι ο Παπακοστατίνο το... με το σαχινίδι, έτσι. Ναι. Εδώ κάνει ένα ε, ένα υπουργείο, πάλι υπήρχε και παλιά, κάτι σαν το αγγλικό, το Υπουργείο Προπολογισμού με τις αρμοδιότητες που του δίνει, πάει να κάνει κάτι τέτοιο από πατρίο. Ναι, πατρίο. Μόνο για, τα, για, για τον προϋπολογισμό έσοδα-έξοδα, αυτό. Ναι. Λοιπόν, και θα, βέβαια, βέβαια με, με μεγάλη δύναμη, έτσι, το Υπουργείο αυτό. Σε ποια τι κατεύθυνση, πώς... τι δύναμη, στο φοροκυνηγητό, Στη Όχι, φο... στην, πολιτική, στην, στην, στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής ναι. και στην ιεραρχία της κυβέρνηση. Ναι. Γιατί αυτό που πρέπει να πούμε επίσης είναι... Είναι, είναι πρώτος στην ιεραρχία της κυβέρνησης. Ο, δεν είναι πρώτος, είναι δεύτερος. Δεύτερος πρώτος είναι... είναι. Πρώτος είναι ο Ραγκούσης. Μάμα, Εδώ λοιπόν, αφού πούμε τώρα που φτάνουμε στον Ραγκούση που αναλαμβάνει το Υπουργείο Συντερικών Αποκέντρωσης και Ελεκτρονικής Διακυβέρνησης ε, το στίχημα είναι το τελευταίο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση γιατί κατά τα λοιπά το Πασόκ στο Υπουργείο αυτό έχει καλή θητεία με υπουργούς που πέρασαν από εκεί πέρα που έκαναν πολύ καλή δουλειά όπως είναι ο Τσοχαντζόπουλος, ο Σκανδαλίδης και άλλοι ο Γεννηματάς που ξεκίνησε το και, και η Βάσο, Έχει να επιδείξει έργο το ΠΑΣΟΚ στο Υπουργείο αυτό. Τώρα μπαίνει το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εκεί είναι που θα δοκιμαστεί και ο Ραγκούστης. Ο οποίος mm. είναι ο πρώτος συντάξει υπουργός. Άρα, ο Βανδρέου... Γραμματέας του πρώτη... Πασόκου παρέ... παρένθεση. Ποιος θα γίνει? Ε, θα συνεδριάσει το, το Εθνικό Συμβούλιο. Α, Έ, έχεις καμιά πληροφορία ή όχι. Ε, ακούγεται... Ακουγόταν παλιά το όρμα τη χωρί αφού μπήκε στην κυβέρνηση, δεν υφίσταται τώρα κάτι ναι. Αυτό που ακούγεται περισσότερο είναι ο Γιάννη Ομίχα, ονομάζει Πειραιά. Α, μάλιστα. Μήπω αναλάβει η γραμματέα του Πασόκα. Ναι, ναι, ναι. Για να ναι, για να δούμε. Για να δούμε, ο Ρακού πάντω. Ο, ο, ο Ρακού πρώτο ήταν υπουργό. Λοιπόν, και ήθελα να πω ότι ο Παπανδρέου, τα δύο-τρία πρόσωπα με τα οποία. Ανανέωσε και το προφίλ του Πασόκ τα τελευταία χρόνια μετά τι εκλογέ του 2007 με το τον Ραγκούση, τον Παπα-Κωνσταντίνο κλπ. του έβαλε στην κορυφή τη πυραμίδα τη κυβέρνηση Πρώτο ο Ραγκούση, δεύτερο ο Παπα-Κωνσταντίνο. Ναι, ήταν τα δύο πρόσωπα με τα οποία έπαιξε και, και σε επίπεδο τηλεοπτικό αχληρώσεις, εικόνα να το πω. Ακριβώ αυτό λέω. Ναι. Και έχει τέταρτο το Βενιζέλο. Μάλιστα. Γιατί εγώ πάντως θεωρούσα, και αυτό το έδειξε ο Παπανδρέου μετά το συνέδριο του 2007, το έδειξε αυτό, πώς θα τα χειρίσει τα θέματα. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παπανδρέου θα ρίξει τον Βενιζέλο σε ένα, ε, στο τελευταίο Υπουργείο ή θα, τον, θα του προτείνει κάτι για να τον αναγκάσει να φύγει, που, λέγανε, ε, που κυκλοφορούσαν με τις ε, φήμες ε, στο ρεπορτάζ. Εγώ πίστευα ότι ο Παπανδρέου θα, θα, θα ψάξει να του βρει ένα Υπουργείο για να τον ικανοποιεί και να μείνει. Ναι, νομίζω το άμυνα Και και στην εαρχή. Έτσι είναι. και τέταρτος και το άμυνας νομίζω είναι μια καλή περίπτωση. Ένα, είναι ένα επικοινό που δεν τον θύρει το Βενιζέλο. Και δεν τον θύρει και τον προβάλλει και έχει, ένα. μπορεί ένα. να κάνει πολιτική και μάλιστα έτσι να, να μιλήσει και χωρίς να αναλωθεί σε φθορές. Επίσης, αυτό ενδιαφέρον. αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τελικά η Λούκα, η Κασέλη, είναι είναι η στην Ευρωπα� και ότι το, ε, η οικονομία δεν έχει πλέον τσάρο στην Ελλάδα. Ναι, σωστό είναι και αυτό, έτσι. Το Απαγκοσταντίνου, η Λούκα, το Δίδυμο αυτό τώρα ε, καλείται να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά τους, έτσι. Να, να, βάλει, Υπουργείο. να βάλει μπροστά την οικονομία. Ναι, όχι ότι είναι μικρό Υπουργείο της Κατσέλη, διότι πήρε Ναι, βέβαια. Εκτό από, το... από τι αρμοδιότητες που αφορούν στο λιμενικό σώμα και κάποια τέτοια πράγματα, την, ναυτιλία, την εμπορική ναυτιλία και την ακτοπλοεία την έχει πάρει κατσίλη. Ναι. Ναι, είναι πολύ. Άρα έχει. Και έχει πάρει και ένα τμήμα του Υπουργείου ανάπτυξη, το μισό Υπουργείου ανάπτυξη. Γιατί το, εκείνο που αφορούνται στην ενέργεια, πήγε στο υποδομόνο. Όχι σημαίνει, πήγε στο περιβάλλοντος. Στο περιβάλλοντος, ναι πήγε στο περιβάλλοντο. Το λοιπόν, άλλο το εμπορίου, το κομμάτι του εμπορίου πήγε στο οικονομίας. Θα τα δούμε και πώς θα λειτουργήσουν. Πάντως φαίνεται να γίνεται πιο ορθολογική αυτή η δομή της κυβέρνησης, αλλά ναι, θα, δεν τα... Είναι τυχαία, θα τα δούμε. Όπως, όπως, όπως, όπως έχει διαμορφωθεί η κυβέρνηση, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλα έχουν μια λογική. Λοιπόν, ε, επειδή βλέπω όμω ότι Ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό την το, μια πρώτη ανάγνωση τη κυβέρνηση. Εγώ λέω θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και θα πάμε για να κάνουμε το κλείσιμο αυτής της εκπομπής που ήταν μεγαλύτερη γιατί είχαμε και πολύ καιρό να τα πούμε. Έτσι και μια και είχαμε και πολλά πρόσωπα να αναφέρουμε σήμερα και να μιλήσουμε. Ρανείς από το είναι μου, από την καρδιά. Μου. Να έρθει στα καινούρια μου, να σβήσει τα παλιά μου και να ξυπνηίσει ματιά μου μέσα στην αγκαλιά μου. Άννησο, Άγιο ερωτά, σκύβω να προσκυνήσω, Μάνισε η αγαπή. Mesena, πια θα λύσω, mani se i agapej πια Πιο νερό στο στόμα σου. Θα πιο να ξέδιψα. θα ανάψω και ένα όνειρο. Να φεύγει, μην σε χάσω. Και ρόδι για τη τύχη μα. Αγάπη μου θα σπάσω. Αν ισοάγειο ερωτά. Βασίλη, θα πάμε τώρα όμως στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και θα κλείσουμε βέβαια. Νομίζω ότι δώσαμε την ακτινογραφία της κυβέρνησης. Ε, να πούμε για αυτούς που μείναν απ' έξω. Α πούμε Βάσοβα, και Σκανδαλίδη και διάφοροι άλλοι. Η Μιλένα Αποστολάκη και η Δαμανάκη. Η... Α, να τα παράδειγε εργο... να πούμε ότι της προτάθηκε να πάει με το χρυσοχωρίδι και δεν το δέχτηκε. Ναι. Γιατί, τι περιμένω; Δεν ήθελε να, να πάει με... στο προστασίας του πολίτη δηλαδή. Να. Και, και πήγε ο Βουλίας. Να. Yeah. Και ίδια θα ήθελε ένα Υπουργείο, δεχομένως του Υπουργείου Πολιτισμού ή την mm. Προεδρία της Βουλής. Η οποία πήγε στον Πετσάλνικο. Α, ναι, να πούμε και αυτό, ότι πήγε στον Φίλιππο Πετσάλνικο, κλασικό φίλο επίση του Γιώργου Πάδρεου. <laughs> Έτσι, αυτό είναι διαχρονικό. Ναι, ναι, ναι, και μάλιστα ήταν, ε, θεωρούσαμε κατά, στην αρχή ότι μια αποκλείτα μην τον ε, κάνει πρόεδρο τη Βουλή, αλλά όταν μάθαμε ότι το Σάββατο ήταν τρει ώρε, χτέθηκε από την Καστοριά που εκλέγεται, την πατρίδα του. Κατέβηκε και ήταν τρει ώρε με τον ε, Γιώργο Παπανδρέου, είχαν συνάντηση τριών ωρών και έφυγε πάλι αυθημερών για την Περστοριά. Τότε καταλάβαμε ότι θα είναι πρόεδρο τη Βουλή. Mm, ναι, νομίζω έτσι, ήταν κλασική η επιλογή. Έτσι είναι, είναι ο Απόστολο Κακλαμάνι. Α, ναι, ο Απόστολο Κακλαμάνι. Νομίζω δικ, δικαιολογημένα έτσι. Yeah, μετά yeah, από ευδοκινητήρια <σχελίου> <θητία, σχελίου> τόσο και τόσων χρόνων. Και νομίζω ότι πρέπει, εντάξει, και κατά τη γνώμη μου, ίσως το κακώς έβαλε και υποψηφιότητα, εντάξει. Εντάξει, τώρα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν μπορούν να, να ζήσουν μακριά από την Αμερκόπολη. Σωστό και αυτό, αλλά κάποια στιγμή, όπως ο και οι πρωτοσφαιριστές, θα να... πρέπει να μάθουμε πότε κρατάμε τα παπούτσια μας, έτσι. ο Κακλαμάνη μπορεί να βοηθήσει, Γιατί, όπως α, μας υπόθηκε, ο Κακλαμάνης ζήτησε να είναι ο απλός βουλευτής και να βοηθήσει στο ρόλο της κυβέρνησης αλλά και την αναβάθμιση του κοινοβουλίου. Εδώ, σε αυτό το δεύτερο, λοιπόν, ο Κακλαμάνης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Έχει τεράστια εμπειρία και έχει και ορισμένες απόψεις. Εντάξει, αρκεί που... να μην έχει αιμονές προς την κατεύθυνση που θέλει ο ίδιος. Έτσι. Γιατί, α, ναι, γιατί η μετεξέλιξη των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν μια εμπειρία, σημαίνει ότι είναι και σωστή. Εντάξει, σε βοηθάει. Ναι, εντάξει, σε βοηθάει, αλλά πρέπει να το δούμε. Η Βουλή είναι ένας θεσμός μάλλον συντηρητικός. Ναι, η Βουλή επειδή είναι ένας θεσμός συντηρητικός και το λέγανε και με αυσολείο, κάπως θα πρέπει σ σ να ανοίξει τα παράθυρα, να μπει φως, αέρας. Εντάξει, ο Σιούφας την ανακαίνιση ο Δημήτρης Σιούφας, <εκαιρίζει> το κτίριο μας περιπτώσει, το φώτισε, με το βαλεφός, ωραία, και μέσα και έξω, το έβαψε καλόπισε τα και ο και όλα αυτά τα πράγματα ωραία, της... ωραία, ωραία πράγματα η... αλλά το θέμα είναι η λειτουργία η λειτουργία της βουλής όμως δεν άλλαξε μάλλον χειροτέλεψε έτσι η λειτουργία λοιπόν άρα λοιπόν το κτίριο ο προηγούμενος πρόεδρος το περιποιήθηκε και σωστός έπραξε και καλά έκανε και μπράβο του Αλλά όπως και ο Απόστολ Κακλαμάνης είχε φτιάξει το υπόγειο πάρκινγκ, το γυμναστήριο, yeah. την παιδική χαρά, διάφορα άλλα πράγματα. όχι, και <laughs> δεν ξέρω αν θα έχει η που δεν πρόλαβε να οχθερώσει το έργο του στη Βουλή, γιατί ήθελε να ξυλώσει όλο το δάπεδο στον πράβιο χώρο της Βουλής, στα άσπλα mm. μάρμα, όπως ξέρεις, mm. καλά, και να τα βάλει καινούργια. <laughs> <laughs> <laughs> Νόμιζε θα έβαζε γρασίδι. <laughs> Θα έκανα κινησίδες με απογρασίδι πάντως Ακαιτά και τα δέντρα θα άλλαζε <laughs> Επίση περιπτώσει παλιά Θυμάζε ήταν πάρκινγκα Γεννόταν χαμός Μπροστά εκεί και ήταν μια αφιλειότητα δύο, και... δύο φορές μου είχαν τρακάρει το αυτοκίνητο για να το μετακινήσουν Και μου το τρακάραν στο υπόγειο <laughs> Α στο υπόγειο ναι <laughs> Ναι Αλλά άλλο κατόρθωμα αυτό στο υπόγειο εντός... να το <εκεί>, εκεί που γινόταν ο κακός χαμός τότε, μέρα μου το είχαν τρακάξει δύο κόμματα. Το ίδιο και λογημένα, κατα... μάλλον. Γιατί ήταν λίγο μικρό ο χώρο, τριμοχνώτουσαν πολύ τα αυτοκίνητα. Ναι, ήταν... ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει ήταν σωστή κίνηση να κάνει το υπόγειο. Πάρκινγκ όπω και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι τώρα οφείλει ο Φίλιππος να αλλάξει και τη λειτουργία της βολής. Να, να την αναβαθμίσει. Και εσύ ο του κοινοβουλίου. Ανάβαστο του ρόλου του κοινοβουλίου. Ε, αυτό είναι το ζητούμενο. Το... Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ όταν ήμουν κοινοβουλευτικό συντάκτη τότε, ε, στο μεσοδιάστημα του θανάτου του Τσαρδάρι που ξεκινήσαμε τι συζητήσει και μετά ανέλαβε ο Απόστολος Κακλαμάνης, στους νομίζει την περίοδο 1993-94. Τον Τσαρδάρι ανέλαβε ο Αλευράς. Ο... ο Απόστολος Κακλαμάνης ήταν το 1994 μιλάω. Το 94, ναι. Για το 1994 μιλάω. Το 1994-94 την περίοδο εκείνη, ήταν που φτιάξαμε τις νέες αίθουσε των κυριομορφωτικών συντακτών. Από στιμάς ήταν μια μικρή αίθουσα. Μπουντρούμι με... ήταν. Ένα μπουντρούμι ένα, ένα, ένα, ένα για 40-50 άτομα, γιατί ήταν σε, ένα, σε μια αίθουσα της ασύλληπτη. Και τότε ήταν που φτιάξαμε... Ε, τις αίθουσες που έχουν και σήμερα οι κοινοβουλικοί, ε, σητάξτε, έτσι. έτσι. Ε, ναι, αυτές ήταν τότε είχα συμβάλει και εγώ με τις μικρές δυνάμεις την ιδέα βέβαια την είχαμε τώρα για καν μια αναδρομή Τι, για αυτά τα γραφεία που έχουμε τη τηλεόραση, τη τηλέφωνο κλπ. την είχα πάρει από το Στρασβούργο που Α, είχα πάει την εποχή εκείνη και, είχα... και είχα δει, α, δεν ξέρω, πρέπει να είχες πάει. πάει. πάει. Εκεί στο Στρασβούργο είναι με γυαλί όλο, γιατί είναι και άλλη αρχιτεκτονική Εδώ επειδή είναι πιο βαρύ και ξύλο και όλα αυτά, τα κάνουν διαφορετικά. Τέλος πάντων, οι ανακαινήσεις και όλα αυτά τα πρόβλημα καλά είναι, αλλά πρέπει, θέλ, θέλω να πω, να, ε, να αναβαθμιστεί ναι, η, η, η Τουρκία. Ναι, η δημοκρατία χρειάζεται περισσότερο τη σωστή λειτουργία των θεσμών τη και λιγότερο της ανακοινήσης των κτιρίων της. Ναι, βέβαια. Ε, για το σκανδαλίδι και του υπόλοιπους που μπορούμε Ήταν μια έκπληξη ήταν μια έκπληξη για το σκανδαλίδι, ο οποίο ήταν πρώτο βουλευτής στην Αλφα και περισσότερο mm. γι' αυτό είναι έκπληξη mm. ε, αλλά όπως είπα και για τον Παγουτσί ακόμα λιγότερο είχε κοστεί το όνομα του σκανδαλίδι για συγκεκριμένο υπουργείο. Mm. Δηλαδή, Πολλοί ήταν εκείνοι που θεωρούσαν ότι ο Σκανδαλίδη θα είναι στην κυβέρνηση, αλλά δεν ερχόταν καμία πληροφορία για το πού θα είναι ο Υπουργό του Σκανδαλίδη. Yeah. Καμία πληροφορία. Η Βάσο Πανδρέου περίμενε. Αφού ελέγχθησαν και γράφηκαν για τον Σκανδαλίδη, ήταν περισσότερο δικέ μα εκτιμήσει παρά πληροφορίε. Mm. Η Βάσο Πανδρέου περίμενε. Η Βάσο Πανδρέου περίμενε ότι θα στην κυβέρνηση και κακό το περίμενα. Mm. Έτσι εγώ, λες. εγώ ήμουν αβέβαιος ότι δεν θα είναι. Ναι. Έχεις καλύτερη πληροφόρηση. Ε, αντιδράσεις βλέπεις να υπάρχουν στο μέλλον. Στο μέλλον δεν αποκλείεται. Τώρα όχι καμία. Καλά τώρα εντάξει. Σε αυτή τη φάση. Το μήνυμα Ανδρουλάκη δεν είχε ακουστεί τίποτα έτσι. Ε, ε, μα δεν μπορεί να ασκήσει ο Διοίκης ο <laughs> Δεν μπορεί να ασκήσει Πολιτική Ναι. Ο Μίμη είναι τον, σου παρα... όπως ο Τζουμάκας. Πάντοτε να σου πει ιδέες, να σου... χα... Χα... παράξει πολιτική, να πούμε απόψεις κτλ. Μια χαρά, πρώτος. Αλλά να ασκήσει, εφα... να, να εφαρμόσει πολιτική, ο Μίμη είναι χειρότερος από τον ζουμάκας Πώς βλέπεις ε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα να συμπεριφέρονται ε, απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Σχυρά. Το θα ξεκινήσει με την πιο σκληρή κόντρα, θα την κάνει ο και τον ΚΟΕ. Ναι. Καρατζαφέρνηση ξεκίνησε σήμερα ε, ένας αντιπολίτευσης το οποίο δεν θα να χαρακτηρίσω αλλά θεωρείται βέβαια σκληρή η στάση του αλλά αν κάνει τέτοια αντιπολίτευση στον Παπανδρέου ο Παπανδρέου θα, θα αυξήσει τα ποσοστά του. Τι είπε ότι το την κυβέρνηση μην νομίζετε λέω τι φτιάχνει τον Παπανδρέου Τρεις Αμερικανοί οι οποίοι μένουν στο Χίλτον φτιάχνουν. Το έκανε και σήμερα. Ναι, δεν την άκουσε. Ε, ναι, ναι. με τέτοιου είδους εγώ δεν νομίζω ότι ο Παπαδός θα χάσει. Μάλιστα. Όσο και αν φαίνεται σκληρή. Ε, ναι, ναι, ναι. Βέβαια ο, ο Κάρντζαφέρης μπορεί να ασκήσει αυτή την πολιτική λοξοκοιτώντας προς, προς την Ριγίλης. Την πολυκατοικία. Ναι. Και να, και να προσεύχεται να πάρει τη Ριγίλης τώρα. Και να προσέξετε, ε, βέβαια. <laughs> άμα, η καλύτερη του θα είναι, άμα πάρει <laughs> τώρα τη δική τη. Λοιπόν. Τώρα, το κουκουέ, τα γνωστά. Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, ένα πράγμα. Ναι. Ά, μπορεί να, το κουκουέ θα, δεν θα χαριστεί καθόλου στο Πασόκ. Ε, μπορεί να χαριζόταν στη Νέα Δημοκρατία λίγο, αλλά στο Πασόκ, καθόλου. Ναι. Ε, το, ε, τσίπρα το, σύριζα, και... το... το τσίπρα <laughs> με το ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> <το τσίπρα laughs> και αισθάνομαι ότι η κόντρα ΠΑΣΟΚΟΚΟΚΟΥΕ θα οξυνθεί από το σημείο που ο θα βάλει προς την εφαρμογή των σχεδίων του που θα βοηθούν στο ε, πολιτικό χρήμα, στον έλεγχο του πολιτικού χρήματος χρηματοδότηση κομμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Ω, ναι. Τζεματάει. Τζίζ κάνει. Εκεί θα δούμε την ε, κόντρα να φτάνει στα ύψη. Στα κεραμίδια. Mm. Και για να ολοκληρώσουν λίγο έτσι αυτή την περιδιάβασή μας σε όλα αυτά, να μου πεις ποια είναι η αίσθησή σου και για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά, έστω και με την ψυχή στο στόμα, yeah. έστω και παρακαλώντας μπήκαν στη Βουλή. Παραδόξως, σε αυτή το τελευταίο διάστημα, κατόρθουσα να πείσουν κόσμο, εκεί που πολλοί θεωρούσαν ότι ο ένας πισμός, ε, θα καταπολιστεί, κατόρθωσε να πείσουν κόσμο και να τους ψήξει. Και, Είχα μια φρεπή παρουσία μόνο από το τελευταίο εξάμηνο μέχρι τις εκλογές. Από τη στιγμή που τελείωσε τελείωσαν οι εσωτερική του έρευνας για τους 11 εκπροσώπους και επέλεξαν τον Τσίπρα, και ο Τσίπρας βοήθησε σε αυτό με την παρουσία του on Θεωρώ από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα και το δούσαν αέρα του Τσίπρα και οι ίδιοι μας το <σχ> Και εμείς ήμασταν από αυτούς που είχαμε πει πολύ καλά λόγια τότε και τον βοηθήσαμε, τον σπρώξαμε λίγο. Ναι. Θέλω να πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ε, Τάξη, ναι. πολιτικές παρουσίες να υπάρχουν. Και εγώ, και εγώ το ίδιο. Μιλούω περισσότερο για τα κόμματα και λιγότερο για τα πρόσωπα. Εντάξει, ασφαλώς. Θα ήθελα ένα κλίμα να χαθεί ένα τέτοιος πολιτικά και θα έπρεπε λοιπόν έτσι και φωνές ας πούμε και όπως το Παναγιώτο Ραφαζάνη έστω και αν είναι απέναντι στο Πασόκ που θεωρώ πολύ χρήσιμε μέσα στη Βουλή έτσι ε, αξιόλο, αξιόλογος πολύ αξιόλογος πολιτικός μας... και ο του του φέλι και πολλών άλλων έτσι λοιπόν Βασίλη κλείνουμε εδώ ένα, θα, ένα τελευταίο σχόλιο από σένα και θα χαιρετήσουμε τους όσου μας άκουσαν και θα μας ακούσουν για ένα σχόλιο, για όλους συζητήσαμε, όποιον θέλεις. Τι σχολείο να κάνει τώρα κανένας, είναι η πρώτη ματιά που βλέπεις στην κυβέρνηση, το μόνο μπο, μπορεί να αυχηθεί καλή δύναμη σε όλους που ανέλαβαν τα καθήκοντα που ανέλαβαν, να δουλέψουν σκληρά, γιατί αν δεν δουλέψουν σκληρά δεν θα έχουν αποτέλεσμα και δεν θα έχουν και περίοδο χάρυπτος. Πρέπει να πω ότι η περίοδος χάρυπτος μεγαλώνει όσο μεγαλώνει το έργο που παράγεται, μειώνεται η περίοδο χάρη όσο το έργο δεν εμφανίζεται, αυτόν α το έχουν υπόψη του και όλοι, είναι, όλοι περιμένουν, γιατί από το που θα κρίνουμε, και αυτό που ζητάμε από μια κυβέρνηση είναι η παραγωγή έργου, και όλοι περιμένουμε να την κρίνουμε, να τη αποδώσουμε τα εύσημα αν κάνει έργο, αν παράξει έργο, αλλά θα καταδικαστεί εάν δεν το κάνει. Ή αν έχει αλλαγικέ συμπεριφορέ, Συμπεριφορές του τύπου ε, Ότι νόμιμο και ηθικό Και όλα αυτά τα πράγματα Λοιπόν, εμείς Απλά να Να πάνε όλα καλά Για το καλό όλων άλλωστε, έτσι Για το καλό ε, της ε, πατρίδας ε, και ε, της χώρα. Βεβαίως Γιατί Σε δικό μας καλό η επιτυχία αυτή τη κυβέρνησης Δεν είναι για το δικό μας καλό έτσι. Και να σταματήσουμε να μην ρεζεριάσουμε Και να δούμε πώ θα πάει καλύτερα το όλο καράβι. Λοιπόν Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε Και ελπίζω από εδώ και πέρα να τα λέμε πιο συχνά ε, Γιατί θα... Να δούμε γιατί η κυβέρνηση μπορεί να έχει περισσότερο βιλιά Να έχει περισσότερο τρόξι μου Ε, εντάξει Άλλωστο Παπαδρέ, όπως ξέρεις, πολύ καλά Τώρα που έχει και το Υπουργείο άνθρωπο. Εντάξει, <σταλεί> πιστεύω <σταλεί> ότι σε μερικά <σταλεί> ταξίδια <σταλεί> θα τον ακολουθήσουμε <σταλεί> κι εμεί, αλλά <σταλεί> εν πάση περιπτώσει θα τα λέμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> ο Απρίλης, αχ, καραδούλα μου Να' κι ο Μάης, ο Μάης, μου δίχως, δίχως, τραγούδι, δάκρυ και φιλί Δεν είναι, δεν είναι αυτή Συννεφούλα, συνεφούλα να γυρίσει σου ζητώ Και τριγύρνα σου θέλει κάθε βράδυ Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να'μαι μοναχός Μ' αγαπάς τη μεινιά κι ας με ξεχνάς την άλλη Δούλα μου, που μοιάζει είναι φάκι, είναι φούλα μου. Σαν εσύ νεφά, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.